Κάνω μια πολύ πρόχειρη έτσι, εισαγωγή για να μπούμε μετά σε κάποια κείμενα που έχουμε γράψει και σε μισή ώρα στις 5 ε, και 10, θα συνδεθούμε με τον σύντροφο, τον Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη. Mm. Πριν κάνα δύο μήνες μας προσέγγισαν από την συνέλευση ενάντια στην κρατική τρομοκρατία σε αλληλεγγύη με τους αγωνιστές που κατηγορούνται για την υπόθεση της επαναστατικής αυτοάμυνας ώστε να κάνουμε μια εκδήλωση. Και εμεί βρήκαμε μια ευκαιρία για να μιλήσουμε σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα μέσα που καλύπτει και αναγνωρίζει διαχρονικά το κίνημα να χρησιμοποιεί προ όφελο τη επαναστατική προοπτική. Ε, Επίση, θέλαμε να δείξουμε την αλληλεγγύη, αλληλεγγύη μα στα αιχμάλωτα συντρόφια που βρίσκονται μέσα, γιατί ακολούθησαν τι ιδέε μα, τα συνθήματα που φωνάζουμε στι πορείε μα. Στη συνέχεια, ήρθε στα χέρια μα μια υπέροχη μπροσούρα που την έχουμε μαζί μα. Του Δημήτρη, λέγεται αντιμηταρισμό και επαναστατικό Αναρχισμό, όπου ξεδιπλώνει διάφορα κύρια ζητήματα με αφορμή την μιλιταροποίηση τη ε, κοινωνία μέσω τη ε, στράτευση. Παράλληλα, ε, αντικαθιστά την έννοια των συνόρων με τη μεθόριο, μιλάει τόσο για το μεταναστευτικό όσο και τον υγειονομικό ολοκληρωτισμό, που ο γεμικό ολοκληρωτισμό που ισάδει ουσιαστικά τα σύνορα μέσα στι ζωέ μα και με στα σώματά μα. Αυτέ οι ιδέε ήταν και αφορμή να σχεδιάσουμε τον τίτλο τη εκδήλωση μαζί με το σύντροφο δηλαδή ένα κίνημα στην εδαφική, γεωγραφική και ιστορική μεθόριο. Μέσω αυτής της εκδήλωσης σκεφτήκαμε να στήσουμε μια τοποθέτηση, που θα ακούσετε στη συνέχεια, που αφορά το παράδειγμα της Λέσβου. Εντάξει, το στήσιμο είναι κάπως υποκειμενικό, στήθηκε από την πρωτοβουλία που βρίσκεται πίσω από αυτή την εκδήλωση. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν συμφωνίες, διαφωνίες κτλ. αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα, το ζήτημα είναι ότι θεωρούμε ότι είναι κάπως η στιγμή να κάνουμε μια αυτοκριτική δεδομένου ότι της κατάστασης που επικράτει στο κίνημά μας ε, σήμερα όπου θεωρούμε εμείς τουλάχιστον ότι είναι αποδιαοργανωμένο παρόλα αυτά δεν θέλουμε να ε, είναι μόνο αυτό το ζήτημα που θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκδήλωση Δηλαδή, έχουμε ένα δείγμα στον σύντροφο ο οποίο δεν θα μιλήσει συγκεκριμένα φυσικά για το παράδειγμα τη Λέσβου, έτσι, αλλά θα πιάσει το ζήτημα γενικά. Θα μιλήσει για διάφορα πράγματα και θέλει κιόλα τη συμμετοχή σα ε, με ερωτήσει, τοποθετήσει, δηλαδή να κάνουμε μια κουβέντα στη συνέχεια. Ό,τι και αν είναι αυτή η κουβέντα, είναι ανοιχτό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μείνουμε πάνω στον τίτλο. Αυτά από μένα. Έχουμε κάνει δύο κείμενα. Το πρώτο κείμενο είναι, περιγράφει λίγο το, την, την οργάνωση, ναι, την δράση της οργάνωσης, επαναστατική αυτοάμυνα. Ε, στη συνέχεια ένα μικρό κειμενάκι για τις δίκες που συμβαίνει τώρα και, και στη συνέχεια διά μας τοποθέτηση και πάμε στο σύντροφο. Η οργάνωση επαναστατική αυτοάμυνα ήταν μια αυτόνομη πρωτοβουλία που επιδίωκε την ενότητα των αντικρατικών επαναστατικών δυνάμεων Αγωνίστηκε ώστε να συγκροτηθεί μια πλατιά ένοπλη κοινωνική αντίσταση, απαντώντα άμεσα στην δρομοκρατία κράτου και αφεντικών, και είχε ω στόχο το κατέρασμα τη ένοπλης πάλης μέσα στα κοινωνικά μέτωπα. Οι επιθετικέ δράσει τη οργάνωση στράφηκαν ενάντια στην κρατική ολιγαρχία, στη δικτατορία του κεφαλαίου και στου ένοπλου κρουρούστου, αναιρώντα στην πράξη την ένοπλη διαρχία του ελληνικού κράτου, εκφράζοντα το πρόταγμα τη κοινωνική επανάσταση στο εδώ και τώρα. Η πρώτη τη δράση πραγματοποιήθηκε το 2014 με πυροβολισμού στα κεντρικά γραφεία του Πασόκ, και ακολούθησε η επίθεση με πυροβολισμού στη Μεξικανική Πρεσβεία το 2016, η ρήψη χειρομοβίδα στη Γαλλική Πρεσβεία την ίδια χρονιά και δύο επιθέσει με πυροβολισμού εναντίον των καθαρμάτων των ΜΑΤ το 2017. Συνολικά, δημοσιεύτηκαν τρει προκηρύξεις που αναπτύσσουν τι θέσει οργάνωση για τους του κοινωνικού αγώνε του χτε και του σήμερα. Πιο αναλυτικά, Λίγε ώρε πριν τι ευρωεκλογέ, το Μάιο του 2014, η οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα επιτέθηκε στο Πολιτικό μηχανισμό των αφεντικών, που ονομάζεται ΠΑΣΟ, και είχε, από τη μεταπολίτευση και μετά, το ρόλο να κάμψει την ταξική πάλη και να επιβάλλει την άγρια καπιταλιστική επίθεση. Με αυτή την ένοπλη παρέμβαση, οι αγωνιστέ τη Επαναστατική Αυτοάμυνα διεκδίκησαν την απόσυρση του νόμου για τι φυλακέ τύπου ΓΑΜΑ, που σχεδιάζει να θάψει του αγωνιστέ την κατάργηση του αντιτρομοκρατικού νόμου και το πλήσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωση μεταναστών. Στι 31 Αυγούστου του 2016, μια εβδομάδα μετά από την επέτειο δολοφονία του αναρχικού αγωνιστή Χριστόφωρ Μαρίνου, η επαναστατική αυτοάμυνα επιτέθηκε στη Μεξικανική Πρεσβεία. Και η επίθεση αυτή ήρθε σαν απάντηση για τη δολοφονία 43 φοιτητών από μπάτσου και συμμορίε στην πολιτεία Γκερέρο, το 2014, αλλά και την ένοπλη καταστολή τη εξέγερση των εργαζομένων στην εκπαίδευση στην ΟΑΧΑΚΑ το 2016. Πάφησε δεκάδε νεκρούς, και εξαφανισμένου και τραυματίε. Στι 9 Οκτωβρίου, η επαναστατική αυτοάμυνα επιτέθηκε στο γαλλικό κράτο μέσο τη πρεσβεία του στην Αθήνα. Ήταν μια απάντηση στα δολοφονικά χτυπήματα του γαλλικού κράτου σε διαδηλωτέ και στι στρατιωτικού τύπου απόπειρε εκένωση τη προσφυγική κοινότητα Καλέ. Επίση, στράφηκε απέναντι στο καθεστώ εξαίρεση που στείλει γαλλική αστική δικαιοσύνη προ τον Λιβανέζο αγωνιστή, Τζόρζι Ο Αμταλά βρίσκεται στι γαλλικέ φυλακέ από το 1984. Και θα έπρεπε να αποφυλακιστεί από το 1999, αλλά το γεγονό ότι παραμένει αμετανόητο επαναστάτη είναι δίκαιο για να συνεχίζεται η παράνομη κράτησή του. Τέλο, η Οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα επιτρέφθηκε δύο φορέ στα καθάρματα των ΜΑΤ στι 10 Γενάρια και στι 6 Νοέμβριου του 2017. Τα ΜΑΤ σχηματίστηκαν αμέσω μετά την Κούντα, ώστε να αντικαταστήσουν το στρατό στο πεδίο τη ταξική καταστολή. Τα γεγονότα που έφεραν τι άμεσε απαντήσει εναντίον των ΜΑΤ από την Επαναστατική Αυτοάμυνα. Ήταν η καταστολή τη διαδήλωση ενάντια στον πρόεδρο των ΙΠΑ το 2016, η εισβολή των Μάτστα Εξάρχεια στην επέτειο τη κρατική δολοφονία του Αλέξανδρου και η σύλληψη των αναρχικών ανταρτησών, Όλα Ζρούμπα και Κωνσταντίνα Στατανασοπούλου, μελών τη οργάνωση Επαναστατική Αγώνα. Η Επαναστατική Αυτοάμυνα κηρύσσει την ανάγκη για ανατροπή του πολιτικο-στρατιωτικού καθεστώτο, την κατάρρηση των κρατικών θεσμών, το ξερίζωμα των μηχανισμών εξουσία και την κοινωνικοποίηση όλων του πλούτου μέσα από τη δημιουργία ενόπλων κομμούνων. Ένοπλων κομμούνων, που πρέπει και μπορούν να εγκαθιδρυθούν από σήμερα με την επαναστατική δράση εργατικών και κοινοτικών συνελεύσεων. Στην προκηρύξη οργάνωση, κεντρική θέση κατέχει ο παραλυσμό του κράτου ω γίγαντα με πλήνα πόδια, που δείχνει ότι ο αγώνα για την επανάσταση δεν είναι μάταιο, αλλά αντιθέτω είναι εφικτός. Αρκεί το ταξικό κίνημα να συνειδητοποιήσει τη δύναμή του και να οργανωθεί ένοπλο. Στι 21 Οκτωβρίου του 2019, κατά τη διάρκεια παλωτρίωση ενό κρατικού καζίνο, ο Δημήτρης Χατζηβασιλιάδης αυτοτραυματίζεται από πυροβολό όπλο στο αριστερό του πόδι. Ήταν η στιγμή για να πάρει το δύσκολο δρόμο της παρανομίας, ώστε να μην πέσει στα χέρια των εχθρών μας, αλλά και να τα καταφέρει να επιβιώσει από ένα τραύμα που, του, που τον απειλούσε είτε με ακροτηριασμό είτε με θάνατο. 20 μέρες μετά η αντιτρομοκρατική απήγα για τον σύτροφο Βαγγέλη Σταθόπουλο και δύο ανθρώπους που είχαν κάνει το αυτονόητο Προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή του τραυματισμένου Δημήτρη. Ακολούθησαν δεκάδες συσβολέ σε σπίτια και πολύ ωραίε κρατήσει στη Γαδά που συνοδεύονταν από απειλέ. Ανάμεσά τους ο φίλος του Δημήτρη, Διονύσης Μπάκα, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν αποσκευέ με εργαλεία, όπλα και το τουφέκι σφραγίδα τη οργάνωση επαναστατική αυτοάμυνα. αποσκευέ αυτέ είχε αφήσει ο Δημήτρη στο φίλο του, σε μια ο φυγάς πλέον, Δημήτρης Χατζηβασιλιάδης, με τοποθέτησή του, ξεκαθάρισε το τοπίο, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για τη συμμετοχή του στην απολωτρίωση και την αποκλειστική πολιτική ευθύνη για τον οπλισμό που κατασχέθηκε από την τρομοκρατική. Όσον αφορά τη συμμετοχή του στην οργάνωση, επαναστατική αυτοάμυνα, ο Δημήτρης δήλωσε ότι είχε, πάρει, ότι είχε πάψει να υφίσταται από το 2017 και ότι ο ίδιο επέλεξε να διαφυλάξει και να συνεχίσει την πολιτική τη κληρονομιά, βρίσκοντα και κρατώντα αυτά τα αντικείμενα, τελικά κατάσχεσε η αντιδρομοκρατική. Επίση, έκανε σαφέ ότι τα άλλα δύο άτομα δεν έχουν καμία σχέση με τι κατηγορίε. Παρ' όλα αυτά, ο Βαγγέλης Σταθόπουλο και ο Διαννήση Πάκα προφυλακίστηκαν. Στι 17 Μαρτίου του 2021 ξεκίνησε η δίκη για τη ληστεία και τον κατασκευμένο οπλισμό στην οποία επιχειρήθηκε να στηθεί η ιδιοκτική υπόθεση μερικής εξάρθρωσης της ε, αντάρκτικης οργάνωσης. Η ημερομηνία της δίκης ανακοινώθηκε ελάχιστες μέρες πριν την έναρξή της ώστε να υπονομευθεί η νομική υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Η δε δίκη ήταν παροδία με διάχυτη τη Ο Βαγγέλης βρίσκεται για χρόνια στο στόχασο των διοκτικών αρχών έχει υπάρξει πολιτικός κρατούμενος στο παρελθόν για την υπόθεση της αντάρτικης οργάνωσης επαναστατικός αγώνας. Αυτή του ιδιότητα μάλιστα έγινε και αιτία που η αστική δικαιοσύνη έδειξε όλη την εκδικητικότητά της καταδικάζοντάς τον πρωτόδικα σε 19 χρόνια φυλάκιση. Η απόφαση ήταν προειλημένη, ενώ τα δίθεν στοιχεία καταρρύφθηκαν ένα προς ένα στο δικαστήριο Επικράτησε η αιμονή του δικαστηρίου να χρησιμοποιεί ω ενοχοποιητικά στοιχεία τι κοινωνικέ σχέσει του Βαγγέλη και τα δίθεν ανώνυμα τηλεφωνήματα που παρουσίαζε η αντιτρομοκρατική. Ο Διονύσης Μπάκα, ο οποίο δεν ήταν μέρο του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού κινήματο, παγιδεύτηκε από την αντιτρομοκρατική όσο ήταν εχμάλωτος και μετά από πιέσει συνεργάστηκε σπάζοντα την αυθόρμητη κοινωνική αλληλεγγύη που είχε προσφέρει στον Χατζη με αποτέλεσμα να πέσει στα μαλακά αφού καταδικάστηκε σε 10 χρόνια με αναστολή. Ωστόσο, πριν τη δίκη κήρε πίσω την αρχική του κατάθεση και κατήγγελε τις μεθοδεύσεις της αντιδρομοκρατικής. Τέλος, ο Δημήτρης Χατζηβασιλιάδης δικάστηκε ερήμην και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια για συγκράτηση και ένταξη τρομοκρατική οργάνωση για ένοπλη ληστεία και για διακεκριμένη οπλοκατοχή στο πλαίσιο του 187α. Το δικαστήριο αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια στιμένη παράσταση των εξουσιαστών απέναντι στη δίκαιη επαναστατική πάλι των επαναστατημένων. Στην ίδια παράσταση, νομιμοποιήθηκε η λογική του διαρκού εγκλήματο, στη βάση του οποίου καταδίκασε τον Βαγγέλη Σταθόπουλο για την αμετανόητη στάση του, ποινικοποιώντα την ε, κοινωνική αλληλεγγύη και καταδικάζοντα τον ανυποχώρητο αναρχικό αγώνα. Ο Δημήτρης Χατζηβασιλιάδης έχοντας επιλέξει να ακολουθήσει το επαναστατικό νήμα βρισκόμενος στην παρανομία συνέχισε να είναι ενεργός στον εντοκινηματικό διάλογο με συνεχιζόμενες παρεμβάσεις σε κινηματικά site αλλά και συγγράφοντας την προσούρα με τίτλο «Αντιμιλταρισμός και επαναστατικός ε, αναρχισμός» που έχουμε μαζί μας σήμερα στην εκδήλωση. Μετά από 1,5 χρόνο στην παρανομία, ο Δημήτρη Κατηβασιλιάδη συλλαμβάνεται στι 9 Αυγούστου του 2021 στην περιοχή Πέφκα τη Θεσσαλονίκη μετά από ένολγη απολωτρίωση τράπεζα. Λίγες μέρε μετά προφυλακίζεται. Το θα πραγματοποιηθεί στι 9 Φεβρουαρίου του 2022. Δεν ξεχνάμε του συντρόφου μα. Αλληλεγγύη σημαίνει συμμετοχή στην επαναστατική υπόθεση. Ωραία. Πάμε να στη δικιά μα τοποθέτηση. Γενάρη 2022, Μυτιλίνιου. Στη μέγγενη των συνόρων του σύγχρονου διεθνού δουλεμπορίου και του υγειονομικού ολοκληρωτισμού. Έντονε αντιθέσει που προκύπτουν από την εκδήλωση διαφορετικών συμφερόντων. Μια κοινωνία που προσωμιάζει όλο και περισσότερο με φυλακή, κάνοντα όλο και πιο δυσδιάκριτες τι διαφορέ μεταξύ των μέσα και των έξω. Ένα κίνημα αποδυναμωμένο και σίγουρα πολύ μικρό για να αντιμετωπίσει την απότομη συσσόρευση κεφαλαίων, συμφερόντων και μιλιταρισμού. Ευάλωτο στι επιθέσει μπάτσων και παρακράτου. Αποκομμένο από την κοινωνική βάση και συχνά έρμεο τη αφήγηση που προωθούν τα κέντρα εξουσία. Παράλληλα, οι ιδέε του εθνικισμού βρίσκουν έφορο έδαφο για να αναπτυχθούν και οι ακροδεξιέ ομάδε καλύπτουν τον αντιπολιτευτικό χώρο που του αβαντάρει η συστημική αριστερά. Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Μυτιλίνη βρίσκεται ένα καλά οχυρωμένο στρατόπεδο συγκέντρωση. Σχεδόν αδύνατο να το προσεγγίσει αν δεν είσαι πιστοποιημένο από τι αρχέ. Όσε τη Μόρια θα καταλάβουν μια μεγάλη διαφορά. Ο χάος τη μαφία που αναπτύσσονταν με τη συνεργασία κράτου και οργανώσεων αντικαταστάθηκε από την ασφυκτική τάξη του στρατού, τη αστυνομία και τη τεχνολογία. Τα ολόγυρα κατεστραμμένα σειρματοπλέγματα που χώριζαν το στρατόπεδο με την παραγκούπολη αναβαθμίστηκαν σε διπλού τύπου περιφράξει φυλακών, σκαναρίσματα στην είσοδο και ελεγχόμενη έξοδο όποτε το επιτρέψουν οι αρχέ. Υπτάμενα drones, ακροβολισμένα κλιμάκια των βάτσων στα ανατολικά υψόμετα. Πολεμικά πλοία, όπω και πολλέ εκατοντάδε μπάτσι και εθνοφρουροί όλων των ειδών που η νοσηρή φαντασία των εξουσιαστών έχει δημιουργήσει, συνθέτουν το σκηνικό υπεροπλία τη εξουσία απέναντι σε ανθρώπου που ρισκάρουν τη ζωή του ώστε να βρεθούν στην απέναντι στεριά. Η επίδειξη δύναμη του κράτου έχει επίση σαν στόχο να ελέγξει αντιδράσει και να καθυλώσει στο συνειδησιακό των ανθρώπων την ιδέα ότι είναι ουσιαστικά αδύνατο να ανατραπεί η κυριαρχία του. Οποιαδήποτε διαφορετική αντίληψη θα πρέπει να ξεκινάει από το σημείο της αποδοχής του κρατικού μονοπωλίου της βίας και ουσιαστικά να περιορίζεται σε εναλλακτικές οπτικές διαχείρισης, εγκλωβίζοντας όσους αντιστέκονται σε λογικές ανθρωπισμού, ενό ανθρωπισμού θα απτισμένου σε κεφάλαια πλούσιων αστών και οργανισμών που για τους ιδιωτελεί δικούς τους σκοπούς χρηματοδοτούν την δυστυχία των ανθρώπων. Ενό ανθρωπισμού, που ακολούθησε πιστά η αριστερά, εξοπλίζοντα με έμψυχο δυναμικό τι οργανώσει και προωθώντα παρέα με του νεοφιλελεύθερους την ιδέα τη οικονομική ανάπτυξη του τόπου, με όχημα την ιδιακή εικόνα τη «Λέσβου της αλληλεγγύη. Από αυτή την ιδέα δεν μπόρεσε να απαγκιστρωθεί σε γενικέ γραμμέ ούτε το ελευθεριακό κίνημα με την ευρύτερη του έννοια. Η πρώτη αντίδραση στι μαζικέ αφήξει του 2015 ήταν η οργάνωση δικτύων άμεση βοήθεια. Αλλά και οι διασωστικέ ομάδε τη Καμιά και αλλού. Στο σύνολό του, όμω, οι προσπάθειε αυτέ δεν κατόρθωσαν να υπερβούν τα όρια τη φιλανθρωπία και να μετατραπούν σε αυτοοργανωμένες ριζοσπαστικέ δομέ που θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν μια ανταγωνιστική προοπτική απέναντι στον επαγγελματικό ανθρωπισμό που βασίζεται σε εγγυημένα κεφάλαια και κρατική υποστήριξη. Το αποτέλεσμα ήταν αυτά τα εγχειρήματα είτε να εγκατελειφθούν είτε να απορροφηθούν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο από τι μη οργανώσει. Αθόρυβα πάλι αλλά σταθερά προχωράνε και τα έργα για τη νέα φυλακή, ελάχιστα μόλις χιλιόμετρα νοτιότερα από την περιοχή που είχε επιταχθεί για αυτό το σκοπό το Φεβρουάριο του 2020. Το έργο στο μεταξύ άλλαξε χέρια. Το όνομα της εταιρεία που θα το κατασκευάσει και θα διαχειριστεί εκατοντάδες εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέρνα και επαρεπιμπτώντας τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται απέναντι από το καλά οχυρωμένο στρατιωτικό πάρκο Μεσογείων. Η κατασκευή της νέας φυλακής έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις όπως και φάνηκε στο μαζικό ξεξικόμό το Μάρτιο του 2020 στις περιοχές Καράβα και Διαβολόρεμα. Τότε η προσπάθεια του κράτους να επιβάλλει την πολιτική του αποβιβάζοντας δεκάδες δημιουργίε των ΜΑΤ κατάφερε να συσπυρώσει την πλειοψηφία των κατοίκων ανεξαρτήτως πολιτικών καταβολών γύρω από έναν τοπικό αγώνα που εκκινούταν από διαφορετικές σε πολλές περιπτώσεις εχθρικές ιδ από το να φύγουν οι ξένοι μέχρι το καμιά φυλακή ποτέ και πουθενά. Δυστυχώ το κίνημά μα δεν κατάφερε να διεκδικήσει χώρο σε αυτόν τον αγώνα. Οι μεμονωμένοι σύντροφοι που βρεθήκαμε εκεί δεν μπορέσαμε να υπερκεράσουμε την δημαγωγία των τοπικών αρχώντων από τη μία και των αριστερών κομμάτων από την άλλη, καθώ και τι ακροδεξιέ ομάδε που με ύμνου και σημαίε παρίσταναν τον εξεγερμένο λαό. Εκεί, στο πεδίο, φάνηκε ξεκάθαρα η έλλειψη γιώσεων με, με το κοινωνικό σώμα. Αλλά και η αδυναμία οργάνωση και χρήση δυναμικών ενεργειών που θα συνέδραμαν σε έναν αγώνα που υπό άλλε συνθήκε θα ήταν ευνοϊκό, αφού το ουσιαστικό επίδικο ήταν το χτίσιμο μια φυλακή και αυταρχικότητα του κράτου. Όπω και να έχει, ο αγώνα αυτό τελείωσε μόλι τη δεύτερη μέρα πριν προλάβει να ταράξει του ισχύοντες κοινωνικού συσχετισμού με την λαϊκή επίθεση με πέτρε και παλούκια στο στρατόπεδο Κυριαζή και την άτακτη οπισθοχώρηση του κράτου. Το πιο σημαντικό που έμεινε από αυτή την υπόθεση είναι η αίσθηση ότι υπάρχει και άλλο δρόμο έξω από τη θεσμική πολιτική, άλλο ο λαό πιστέψει ότι έχει τη δύναμη. Βέβαια, τίποτα δεν μπορεί να μα εγγυηθεί το πού θα στραφεί αυτή η δύναμη, ιδιαίτερα όταν δεν δίνουμε ένα αποφασιστικό παρόν, πολεμώντα με όλε τι δυνάμει μα, ώστε να χαράξουμε τα γεγονότα. Φυσικά και όπω ήταν αναμενόμενο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι τοπικοί άρχοντε που πρωτοστατούσαν στον αγώνα ενάντια στη φυλακή ορίμασαν. Και άρχισαν να εργάζονται με αντίστροφο τρόπο ώστε η κατασκευή τη φυλακή να είναι πια αναγκαιότητα. Χαρακτηριστικό είναι πω μετά τη χαριστική φωτιά στο στρατόπεδο συγκέντρωση τη Μόρια, τα ΜΑΚ επέστρεψαν σαν ήρωε αυτή τη φορά, συνοδευόμενα από ένα σωρό άλλε δυνάμει καταστολή. Η αποστολή του να σώσουν την κοινωνία από την υγειονομική και κοινωνική απειλή που συνιστούσαν οι εκτό περιφράξεων ανεξέλεγκτοι μουσουλμάνοι, όπω διατίνονταν τα μέσα μαζική εξαπάτηση που βρίσκονταν παράλληλα μέσα στην παραζάλη του Ασίματορ Πολέμου στον Εύρο. Η μετατροπή του στρατόπεδου συγκέντρωσης Μόριας σε Στάχτες ήταν μια από τις πιο ευχάριστες ειδήσει της δεκαετίας. Πολλές φορές στο παρελθόν, εχμάλωτες είχαν επιχειρήσει να κάψουν τη φυλακή τους. Το Σεπτέμβριο του 2020 όμως, ο άνεμος της οργής ήταν αμήλικτος. Η αριστερά, που συχαίνεται την έννοια της εξέγερση. Προώθησε την υπόθεση ότι πίσω από την ισοπεδωτική φωτιά βρίσκονταν οι σκοτεινέ δυνάμεις του φασισμού. Στοιχεία για την παραπάνω υπόθεση ποτέ δεν εμφανίστηκαν. Αντίθετα, αυτό που διαφάνηκε ήταν η αδυναμία πολλών να αναγνωρίσουν τους μετανάστες ως άτομα ικανά να οργανωθούν και να εκφέρουν πράξεις αντίστασης και αντιβία παρά εμένουν στο αφήγημα των αδυνάμων που χρειάζονται άνωθεν παρεμβάσει για να σωθούν. Οι εξεγερμένες όμως ξέρουν, βιωματικά, ότι μονάχα ο δικός τους αγώνας ενάντια σε ό,τι τις καταπιέζει, μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Και έχουν δίκαιο. Μέσα σε λίγου μήνες, ο πληθυσμός των εχμαλώτων στη Λέσβο μειώθηκε κατακόρυφα. Από την άλλη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η καταστροφή της Μόριας έφερε ένα νέο ασφικτικά ελεγχόμενο στρατόπεδο συγκέντρωση και σχέδια για ένα ακόμα χειρότερο. Επιβεβαιώνοντα ότι όσο οι καταπιεσμένοι δεν θα εξοπλίζονται και δεν θα οργανώνουν τι αντιστάσει του σε επαναστατική βάση, οι εξεγέρσει θα μένουν στην ιστορία ω φωτεινέ εκλάμψεις και δεν θα εκπληρώνουν τι υποσχέσει του για απελευθέρωση. Η φωτιά στη Μόρια διαδέχτηκε μια μαζική εξέγερση με χιλιάδε ανθρώπου να βρίσκονται στον δρόμο. Ακολούθησαν στιγμέ που οι άνθρωποι αυτοί συγκρούονταν με τι δυνάμει καταστολή και αναζητούσαν δρόμου διαφυγή ώστε να προσεγγίσουν το λιμάνι. Ενώ φασιστικέ πολιτοφυλακέ βοηθούσαν τι δυνάμει των Βάτσον να αποκλείσουν τι προσβάσει από το βουνό. Για μέρε, ένα μεγάλο κομμάτι των εξεγερμένων προχώρησε σε μαζική άρνηση συζητηρίου και κάθε βοήθεια που προσέφερε ο στρατό και οργανώσει, και αντιστέκονταν στα κελεύσματα εισόδου στο νέο κάμπ που κατασκευάστηκε σε λίγε μέρε με συνεργασία όλων των εθνικών και υπερεθνικών δυνάμεων. Οι αριστερά και οι επαγγελματίε ανθρωπιστέ επέλεξαν αυτέ τι στιγμέ που η βία του κράτους θέριζε τους καταπιεσμένους, να κάνουν χρήση της προνομιακής τους θέσης και να μιλήσουν για ειρήνη. Οι άνθρωποι του κινήματος βρέθηκαν σαστισμένοι και ανέτοιμοι μπροστά στη σποδρότητα της φωτιά και την κατάρρευση της μέχρι τότε στεναρά ριζωμένης πραγματικότητας, τόσο εντό του νησιού όσο και εκτός τα κινηματικά αντανακλαστικά, οδήγησαν στην οργάνωση συστηίων και την αποστολή ειδών πρώτη ανάγκη. Με άλλα λόγια, η έκριθμη κατάσταση που ακολούθησε την εξέγερση αντιμετωπίστηκε πρωτίστω ω μια ακόμα ανθρωπιστική κρίση και όχι ω ένα δυναμικό πεδίο για λίγο απελευθερωμένο από τι βεβαιότητε τη κυριαρχία. Ένα πεδίο που η ανατρεπτική δράση θα μπορούσε να αποτελέσει το ισχυρότερο σημάδι αλληλεγγύης και σημείο διάχυση τη εξεγερτική πλόγας. Θα συνεχίσω εγώ. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Όλο αυτό το διάστημα, από το 2015 και μετά. Πολλοί σύντροφοι καλλιεργούσαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο τον αγώνα μέχρι την καταστροφή τη Μόρια. Χρησιμοποιήθηκαν προθετικέ τακτικέ όπω οι καταλήψει, τα συνθήματα σε τείχου, τα σαμποτάζ, οι κινήσει άμεση αλληλεγγύη, οι πορείε και επιθέσεις επιθέσει σε φασίστες. Ακόμη οργανώθηκαν πολιτικέ ομάδε με άξονα την αλληλεγγύη και την ανάδειξη του μεταναστευτικού ζητήματο όπω η Μουσαφεράτ, το διεθνέ δίκτυο των No Border Kitchen και η μεικτή of Freedom σω όμω η ασυνέχεια που επικρατεί στο κίνημα στη Λέσβο, σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη παρουσία τη κρατική καταστολή, ήταν και οι αιτή που δεν μπόρεσαν αυτέ οι ενέργειε να πολλαπλασιάσουν και να ακονίσουν του αγώνε μα. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τη συσπήρωση και την εξωστρέφεια που πέτυχε ο ακροδεξιό χώρο. Άλλωστε, η ύπαρξη των συνόρων και η καλλιέργεια ενό Τούρκου εχθρού που ενίοτε βριχάται, διογκώνει στοιχεία τη εθνική ταυτότητα, όπω είναι η θρησκεία, και νηματοδοτεί περισσότερο φορεί τη εξουσία, όπω ο στρατό. Η ακροδεξιά, λοιπόν, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το ρόλο τη ω δεκανίκη του συστήματο, έκανε κάποιε δυναμικέ δράσει, άλλο τη αθεματοφύλακα των αξιών του έθνου, και άλλο τα απλά κάνοντα τη βρώμικη δουλειά. Για να μην ξεχνάμε, αναφέρουμε μπλοκάρισμα θερμής, το μπλοκάρισμα βάτα μεταναστών στου κυριού θερμή, το με εργαζομένων μη και μεταναστών, ιδιαίτερα την άνοιξη του 2020, το λεγόμενο γογκρό κατά των μεταναστών, τον Απρίλιο του 2018, όταν ακροδεξιά και εθνικιστικά σκουπίδια πρωτοστάτησαν, σε μια επίθεση εναντίον οικογενειών που είχαν συγκεντρωθεί και κάποιε μέρε στην κεντρική πλατεία τη πόλη, διαμαρτυρώμενε για τι συνθήκε διαβίωση στη Μόρια και τι ευρωπαϊκέ συνοριακέ πολιτικέ. Μέσα σε αυτό το σύνθετο κοινωνικοπολιτικό σκηνικό, βρεθήκαμε συχνά αντιμέτωπε με αντιέξοδα και αντιφάσει. Η πολιτική επιταγή του να διαφοροποιηθούμε από την ακροδεξιά και αποκαταστάσει που δεν αναγνωρίζαμε ω καθαρέ, μα έκανε να το στα αμυντικά και εν συντηρητικά, με αποτέλεσμα να κατέχουμε περιφερειακή θέση σε κρίσιμε στιγμέ του αγώνα. Τέτοιου είδου αδιέξοδα τα ξαναβρίσκουμε σήμερα, όταν μεγάλο μέρο του κινήματο δεν τοποθετείται δυναμικά απέναντι στι σύγχρονε φασιστικέ υγειονομικέ πολιτικέ, προτεραιοποιώντα την διαφοροποίηση από τον παραδοσιακό φασισμό και αποδεχόμενο το αφήγημα τη κυριαρχία. Ίσως το δικό μα παράδειγμα. Το δυσάρεστο είναι, πω εκτό από την απώλεια επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, ουσιαστικά δεν έγιναν σοβαρέ προσπάθειε επαφή με τι ίδιε τι καταπιεσμένε στο στρατόπεδο συγκέντρωση Μόρια. Χαρακτηριστικό είναι πω ενώ η Μόρια πήγε περίπου 8 χιλιόμετρα από την πόλη, μια απόσταση στην οποία οι μετανάστε καλείταν καθημερινά για να πάνε και να έρθουν, το κίνημά μα ήταν με ελάχιστε εξαιρέσει από, από την τοποθεσία αυτή. Έτσι, για του περισσότερου συντρόφου, η επαφή με του μετανάστε ήταν κάτι δύσκολο και μακρινό, είτε οριζόταν αποκλειστικά μέσω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του. Άλλωστε, η πλειοψηφία των λευκών γηγενών συντρόφων είναι ή μέρο του πανεπιστημιακού ZIN. Όπω και η ίδια η κατάληψη του νησιού, ή οι σε ΜΚΟ. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η σύντομη παραμονή του στο νησί που δυσκολεύει το ρίζωμα τη αντίσταση. Η αδυναμία οργάνωση αντιστάσεων παρέδωσε και τη θάλασσα στα χέρια του κράτου. Από το 2015, ένα κομμάτι του κινήματο δραστηριοποιήθηκε είτε σε διασώσει είτε σε παρακολούθηση τη δράση του λουμενικού και τη πρόντε. Αυτή τη στιγμή κυριαρχεί μια ομερτά. Όλοι ξέρουν, ελάχιστη μιλάνε και κανεί δεν πράτττει. Οι λιμενικοί, οι ευρωμπάτσει, στρατό και πρόθυμοι πολίτε ελέγχουν ασφυκτικά τα περάσματα και στέλνουν πίσω όσου του επιχειρήσουν να περάσουν. Πολλέ είναι οι καταγγελίε για επαναπροωθήσει ανθρώπων που έχουν φτάσει στο νησί και αφού του μαζέψουν σε βάρκε του λιμενικού, του αφήνουν μεσοπέλαγα σε πλωτέ σκηνέ έκτακτη ανάγκη χωρί μηχανή. Η κυριαρχία στη θάλασσα επήλθε σταδιακά αφού του έπεσαν τα φώτα τη δημοσιότητα και οκάραν από τη μέση κάποιε ενοχλητικέ οργανώσει και συλλογικότητε που παρακολουθούσαν τι κινήσει του. Ένα από τα βασικά όπλα του ήταν οι διώξει για κατασκοπία. Μέσω αυτών κατάφεραν να πελάσουν ανεπιθύμητου ανθρώπου, να σύρουν άλλου στα δικαστήρια και να αποτρέψουν άλλου από το να ασχοληθούν. Από την άλλη, τα ναυάγια και οι νεκρέ δεν συγκινούν πια, όπω παλιά, τα μέσα μαζική εξαπάτηση. Άλλο στο θάνατο έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια το απόλυτο δηλοκτικό προϊόν που συνδιαλέγεται με την ολοένα και πιο σωτική ζωή μα. Γενάρη 2022, Μυ στην πόλη που ζούμε, κατάφερε να κυριαρχήσει ο φόβο, καθώ και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπω πληροφορούμαστε. Νέε και πτωδομέ αναπτύσσονται. Η προπαγάνδα τη κυριαρχία, ότι όλοι εν δυνάμει είμαστε άρρωστοι, πιάνει τόπο. Πλέον κάθε μία είναι ένοχη για το θάνατο τη άλλη. Το κοινωνικό εργαλείο τη ενοχή μεγιστοποιείται. Ο καθένα, κρυμμένο στο μικρό κοσμό του, να αναρωτιέται αν θα είναι αρκετά ρεαλιστική η νέα μεταφέισμπο πραγματικότητα, ώστε να καλύψει τη μιζέρια του. Βάτσε πλέον παντού, όχι μόνο στο στρατόπεδο συγκέντρωση. Φαντάζουν όσοι αρχάγγελοι ενό Θεού που θέλουν να μα εξολοθρέψουν. Ο φόβο των προστίμων κανονικοποιείται στο σώμα. Μια διάχυτη κρίση που μα παρακολουθούν κυριαρχεί. Ακόμα και αν δεν συμβαίνει, πετυχαίνει το στόχο τη, την υποταγή. Ο φόβο είναι το πιο αλάνθαστο εργαλείο ελέγχου. Η Ακαδημία και η εφαρμοσμένη επιστήμη εργάζονται από κοινού για τη δημιουργία των πιο παρανοϊκών συστημάτων ελέγχου. Παλιά ιστορία με νέε προπτικέ. Προγράμματα όπω το ρεμπόρτερ. Δηλαδή, μια κοινοπραξία μιλητεριστικών εταιριών και δημοσίων ακαδημαϊκών φορέων που τασκευάζουν εναέρια, θαλάσσια, υποβρύχια και χερσαία ρομπότ ώστε να λειτουργούν παράλληλα σε διαλειτουργικά δίκτυα που θα περιπονούν τα σύνορα. Αναβαθμισμένα συστήματα ελέγχου σαρώνουν τη θάλασσα. Κλειστά συστήματα CSTV στα σαρτόπεδα συγκέντρωση με απευθεία σύνδεση στην κατεχάκη. Έξυπνοι αλγόριθμοι που προειδοποιούν για συγκεντρώσει ανθρώπων. Εργαλεία για τον άμεσο κεντρικό σχεδιασμό ελέγχου και καταστολή. Όσοι εφαρμοζόνται σήμερα στου μετανάστε, θα εφαρμοστούν αύριο σε όσε ζουν στι ειδικέ χωροτακτικέ ζώνε του συστήματο και σταδιακά σε ολόκληρη την κοινωνία. Ο σύντροφο Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη μιλάει αναλυτικά για τη χρήση των συνόρων. Όπω προτάσει, οφείλουμε να μετατρέψουμε τα φαινομενικά κλόνητα σύνορα τη κυριαρχία σε μεθοριακού τόπου, όπου θα δοκιμάζεται στην πράξη η επαναστατική προοπτική με την αποτελεσματική συστράτευση κινημάτων στι δύο πλευρέ των συνόρων. Προ το παρόν όμω, η μοναδική μεταβλητότητα που παρατηρούμε βρίσκεται στα συγκρούμενα και ταυτόχρονα αλληλοσυμπληρούμενα συμφέροντα των αστικών τάξεων Ελλάδα και Τουρκία. Η αίσθηση ότι το κράτο είναι πανίσχυρο κυριαρχή. Πώ φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πώ έμεινε το κίνημά μα παροπλισμένο και εκτό επαναστατική συζήτηση, ποια είναι τα λάθη που ελαχιστοποίησαν σε τέτοιο βαθμό τι δυνατότητέ μα, υπάρχουν άλλοι Ο σύντροπο Δημήτρη Χατζημαρκάδη, μέσα από την προσούρα του Αντιμηλταρισμό και Παναστατικό Αναρχισμό. Βίγει κάποια κέρια σχετικά ζητήματα και θεωρούμε ότι ανεξάρτητα αν κάποιο συμφωνεί ή διαφωνεί, οφείλει να δώσει χώρο στη γόνιμη κριτική και το διάλογο, χωρί την ιδεολογικοποίηση των φόβων και των αναστολών μα που εν τέλει μα οδήγησαν εδώ, άοκλου και ευάλωτε. Σε έναν αγώνα που φαίνεται ήδη χαμένο, ο μόνο τρόπο να μην χάσει είναι να μην μπορεί να χάσει. Και όπω λέει και ο σύντροφο Δημήτρη, από τη στιγμή που περνά στο Αντάρτικο, είναι αδύνατο να χάσει. Σε χαιρετίζουμε, συντροφιά, την Λίνη. Καλησπέρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανθρώπου που ήρθαν σήμερα σε την εκδήλωση και να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους συντρόφους που πήραν την πρωτοβουλία για αυτή την διοργάνωση. Κάναμε την εισαγωγή μας εμείς. Έχεις πάρει και εσύ την, την πρότασή μας για συζήτηση. Θέλεις να ξεκινήσεις. Ωραία. Οκ. Okay. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να... Να προσθέστε μπορώ να ξεκινήσω. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσω αναφερόμενος στην εισήγηση των συντρόφων ε, από την ε, κατάληψη του Μπίνιου η οποία με ενέπνευσε. Έτσι, είναι μια πολύ, ένα πολύ ωραίο κείμενο, ένα πολύ πλούσιο κείμενο γιατί έχει, ε, έχει πολύ λικρίνια αλλά και ανοίγει και πολλά ζητήματα. Ε, οπότε, δεν, ε, δεν είχα ετοιμάσει μια δική μου ανεξάρτητη εισήγηση. Αυτά που θα πω, ας πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο ας πούμε, μια συνέχεια. Ας πούμε ένας διάλογος με την εισήγηση των ε, ε, συντρόφων. Ε, τα έχω επεξεργαστεί, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αλλά υπάρχει και μια μεσότητα, δεν δηλαδή, έχω ένα... Έτοιμο κοινωνία, <χει> το έχω στο μυαλό μου, δεν το έχω στο βαρδίο. Λοιπόν, ονομάσαμε, ας μην κυκλοφορήσαμε αυτή την ε, συζήτηση, αποκοινούμε τους ε, συντρόφους, ένα κίνημα στην εδαφική, γεωγραφική και ιστορική μεθόριο. Λοιπόν, ε, αναφερόμενοι γενικότερα στο αναρχικό κίνημα, και ειδικότερα στο ελλαδικό αναρχικό κίνημα και στο ελλαδικό κοινωνικό κίνημα. Τουλάχιστον έτσι το αντιλήφθηκα εγώ. Ε, οπότε θα ξεκινήσω, θα πιάσω μια ε, μία-μία αυτές τις ε, έννοιες για να εκδηλωθεί ας πούμε το, το σημαντικό μου. Η εδαφική μεθόριο. Λοιπόν, η εδαφική μεθόριο στην οποία βρέθηκε κάποια προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα το ελληνικό κινημάστημα, είναι η απώλεια του, του εδάφους ε, από τη σαρωτική καταστολή που ξεκίνησε με τη κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ τις ε, ε, ε, σαρωτικές επιχειρήσει ενάντια της ε, καταλήψει, δηλαδή στα, στα εδάφη ας πούμε, της α, διαρκούς αυτοοργάνωσης και πήρε τη σκητάλη στη συνέχεια, η Νέα Δημοκρατία ε, ολοκληρώνοντας ε, αυτή την ε, πολιτική ε, σε μεγάλο βαθμό ας πούμε, το ελευθεριακό κίνημα στον ελλαδικό χώρο έχει ε, ε, ξεριζωθεί έχει αποεδαφικοποιηθεί εκτός από τις βάσεις του έχει χάσει ας πούμε, και το δρόμο έχασε και το δρόμο σαφώς όχι χωρίς ε, αντιστάσεις σαφώς ας με ήδη από το 19, από τις επαιτίους του 19 και ακόμα εντονότερα το, το 20 με τις επαιτίους του 20 το φυσικό κίνημα την, το κίνημα αλληλεγγής το, το αντάριστη του Ποτίνα κλπ γίνανε, έχουν γίνει πολλές απόπειρες μαζικές απόπειρε ανάκτησης του δρόμου έτσι, αλλά σαφώς πρόκειται για, για αντιστάσεις ας πούμε ξεκινάνε, προσπαθούν να ξεκινήσουν από το μηδέν σε ένα τόπο που έχει ερημοποιηθεί. Και ταυτόχρονα έχει χαθεί και η ενεργητική δραστηριότητά μας στη διαπάλληση της τις, τις βάση με την εξουσία. Ε, νομίζω ας πούμε ότι ο, το παράδειγμα που περιγράφεται Εσεί από εκεί, από το νησί σε σχέση με τη, τον αγώνα των μεταναστών και ειδικά για το κατά τη διάρκεια πούμε, του, φωτιάς, τη τη μόρια της εξέγερσης που ακολουθεί κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα, μια, μια περιγραφή αρκετά ακριβή σε, σε σχέση με αυτό. Δεν θέλω να προσθέσω, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω. Αυτή, αυτή, η κατάληξη, ε, αυτή η κατάπτωση ας πούμε, του ελευθεριακού κινήματος ε, τον ελλαδικό χώρο είναι συνέπεια μιας μεγάλης περίοδου των προηγούμενων ε, δεκαετιών όπου ρίζωσε ο πολιτικός τοπικισμός και λέω πολιτικός τοπικισμός με την έννοια ότι δεν αφορά τη γεωγραφία μόνο αλλά περισσότερο την πολιτική περιχαράκωση η οποία μπορεί να παίρνει και χαρακτηριστικά γεωγραφικά και να έχει και τις συνέπειες της πάνω στις γεωγραφίες δηλαδή τυχή η με το κίνημα της Μιτιλίνης ένα απομονωμένο κίνημα ένα κίνημα που... Περιχαρακώνεται τοπικά έξωθεν. Επειδή το υπόλοιπο κίνημα, το, συ, το συνολικό κίνημα, δεν αντιλαμβάνεται, δεν αντιλήφθηκε ας πούμε, δεν αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα, το καθήκων να προστρέξει εκεί, να το στηρίξει, ας πούμε, να κρατήσει βάσει, να μπει στην εξέλιξη κτλ. Λοιπόν, πολύ επίγραμματικά θα αναφερθώ σε αυτό το σημείο. Παρακάτω θα το, θα το πιάσω λίγο βαθύτερα μες στην εξέλιξη του κοινωνικού κινήματος μιας μεγάλης περιόδου, ας πούμε, όλη τη φάση του καπιταλισμού να το πούμε, έτσι. Λοιπόν, ε, ε, θεωρώ, ας πούμε, ότι η τη περίοδος της, ε, του, του του της πολιτικής περιχαράκωσης, ας πούμε, του σεκταρισμού και του τοπικισμού, ε, όχι μόνο μες στο ελλαδικό κίνημα, είναι μία έκφραση μιας εποχής του, του καπιταλιστικού πολιτισμού, εποχή κοινωνικής αποδόμησης. Που ξεκινάει, πούμε, μπορούμε να πούμε, λίγο πριν, την, μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πιο καθαρά, με την λίγο πριν την ενσωμάτωση του κρατημόκομου μονοπωλιακού μπλοκ, α πούμε, στο φιλελεύθερο, στην, αγορά, στην ανοιχτή αγορά. Λοιπόν, η ίδια πολιτισμική εξέλιξη ε, εντυπώνεται μέσα στα κινήματα με τη μορφή, ας πούμε, του, του κατακαιρματισμού την, uh, την πλάνη της αυτοτέλειας, της πληρότητα μέσα στην uh, αυτοπεριχαράκωση και με την, uh, τη, τη σύλληψη και την, uh, την πραγμάτωση και την ανάπτυξη μια έννοια ε, αυτοαναφορικής και περιχαρακομένης την αυτοοργάνωση με την έννοια τη συγγένειας. Ε, okay. η, η έννοια της συγγένειας δεν ξεκινάει. Δηλαδή οι ομάδες δεν, είναι, δεν γεννήθηκαν σε αυτή την εποχή ε, ε, ε, ε, έχουν ξεκινήσει ας πούμε, μετά τη διάλυση της ε, πρώτης διεθνούς ακριβέστερα μετά την αποπομπή των αναρχικών από την πρώτη διεθνή ε, όπου κατά την άποψή μου είχαμε μία πρώτη αποδόμηση του ε, ελευθεριακού κινήματος η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί ας πούμε, ε, αλλά στην... Ε, εποχή ας πούμε, της ε, ε, συνολικής ας πούμε, πολιτισμικής αποδόμησης και ακοινωνικής αποδόμησης, το ειδικό, δηλαδή κοινωνική, αλλά πάβει να είναι κοινωνική, χάνεται το κοινωνικό. Λοιπόν, η κουλτούρα αυτή διαχέεται. Ε, χαρακτηρίζει ας πούμε, όλες τις, ε, όλα τα κομμάτια, σχεδόν όλα τα κομμάτια ας πούμε, του, ε, του κινήματος της ε, αυτοοργανωσής, όχι μόνο του ελευθεριακού χώρου, του αναρκτικού πυρήνα, να το πούμε έτσι, αλλά και βρύτερα, αςούμε, του κοινωνικού κινήματο που έχει αναφορές ε, στην ε, αυτοοργάνωση. Ε, σε αυτό το σημείο, ας πούμε, κάνω ένα σχόλιο αναφορικά και, και μια δική σα ε, επισήμανση. Παίρνετε ένα παράδειγμα. Λέτε, σε ένα σημείο, έχει πούμε, ότι υπήρξε αγώνα στο νησί, υπήρξε αγώνα και στη σχέση με τους ε, μετανάστες, το οποίο είναι αναγνωρίσιμο, έτσι, δεν... Ε, δεν, δεν θέλω να εκμυδεννήσω κανέναν αγώνα, καμία προσπάθεια. Η, η ιστορική αποτίμηση που κάνω δεν είναι για να πετάξει απ' ό,τι έχει προϋπάρξει. Ε, όπως θα εκτιγήσω και στην συνέχεια ας πούμε, δεν είναι αυτός ο τρόπος που σκέφτομαι. Ε, λοιπόν, ε, ωστόσο, για να δούμε πού πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, λέτε στο σημείο, ας πούμε, στην παράγραφο που λέτε ότι ε, παρόλα αυτά, αυτή είναι η νησία αλήθεια, όλο αυτό το διάστημα ε, από το 2015 και μετά πολλές συντροφές καλλιεργούσαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, τον αγώνα, μέχρι την καταστροφή της Μόριας κλπ. Επισημαίνεται, ας πούμε, ότι υπήρχε μια ασυνέχεια και αυτή η ασυνέχεια, εγώ μπορώ να αντιληφθάσουμε ότι αυτή η ασυνέχεια είναι μία έκφραση της ασυνέχειας που υπάρχει όχι μόνο μέσα στη διαχρονία, ας πούμε, στη συνέχεια του χρόνου δηλαδή, στη διάρκεια, αλλά και μέσα στη συνολικότητα πούμε, του κινήματος, δηλαδή ο κατακερματισμός το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα κίνημα το οποίο να, να, να, να αντιληφθεί ας πούμε, ότι αυτά που συμβαίνουν στο συγκεκριμένο νησί τη συγκεκριμένη στιγμή αφορούνε ας πούμε τους πάντες ας πούμε, και πρέπει να προστρέξουμε. Να Δεν υπήρχε ένα κίνημα έτοιμο για να το αντιληφθεί και έτοιμο για να ανταποκριθεί. Λοιπόν. Και επίσης ε, επισημαίνεται ότι αυτή η συνέχεια ας πούμε, έχει και την, ε, το εσωτερικό υποβαθρό της, δηλαδή μέσα στον κόσμο που αγωνιζόταν στο νησί επειδή είναι κυρίω κόσμος ας πούμε, ε, και εργαζόμενοι, ας πούμε, περαστικοί, παροδικοί, ας πούμε, σε και ο, κατά κύριο λόγο, όπως μου το εξηγήσατε και κατά την συζήτησή μας, το, το γράφτηκε στην συζήτηση. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ας πούμε, θα βάλω μόνο, θα κάνω μία επισήμανση, ας για το δούμε στη συνολικότητα της λίγο. Το ερώτημα, ας πούμε, είναι... Μάλλον το, το ερώτημα του σε τι κόσμο θέλουμε να ζήσουμε είναι ας πούμε με το τι βίο φτιάχνουμε σήμερα και τι βίο θέλουμε να φτιάξουμε. Για να, να προκύψει ένα κόσμο, πολλοί έτσι μικρότερη μετά μεγαλύτεροι κτλ. Ελευθερία, ισότητα, α πούμε, ε, οι κόσμοι που οραματιζόμαστε, θα πρέπει να φτιάξουμε ήδη σήμερα βίου οι οποίοι ας πούμε να ανταποκρίνονται σε αυτήν την βούληση. Θα πρέπει από σήμερα, ας πούμε, το, το, το ήθος των σχέσεών μας, έτσι, αλλά ε, σχέσεις είναι τα πάντα, το, το πού επιλέγουμε να ζήσουμε, πώς επιλέγουμε να ζήσουμε, πούμε, τι επιλέγουμε να, να κάνουμε, λοιπόν, το, το, το φαντασιακό μας ας πούμε, και το βίωμά μας θα πρέπει να... Θα πρέπει. Ε, δεν, είναι, δεν, δεν υπάρχει καμία εξωγενή δύναμη η οποία θα το απαιτήσει. Ας πούμε, έτσι, το το ερώτημα τι θέλουμε εμεί. Οπότε για να το συγκεκριμενοποιήσω κιόλα, απευθυνόμενο στου ανθρώπου που είναι φοιτητέ, λοιπόν, και εγώ έχω υπάρξει φοιτητή, ωστόσο ε, δεν, ε, δεν επένδυσα ποτέ σε αυτό. Πούμε, ε, κάποια στιγμή μεγαλύτερη ηλικία πήρα και ένα πτυχίο, αλλά αυτό το έκανα μόνο και μόνο γιατί γούσταρα είναι αυτό το οποίο. Το οποίο επέλεξε α πούμε, μεγάλο ηλικία κέλωσ να, να εκπαιδευτώ ας πούμε, έτσι, και σε καμία περίπτωση για επαγγελματική καριέρα. Οπότε θα ρωτήσω π.χ. με του ε, συντρόφου φοιτητέ έτσι Γιατί σπουδάζετε. Έτσι, ε, γιατί είστε σε αυτό των υπεραστική, α και όχι δεσμευμένοι, αποσιωμένοι σε έναν αγώνα ή αν δεν σας κάνει εκεί, γιατί δεν πάτε αλλού ας πούμε, εκεί που θα αφοσιωθείτε σε έναν αγώνα ας πούμε. ευελπιστείτε ας πούμε, ότι θα, ένας, θα συνεχίσει να υπάρχει ένας ανθυρός πολιτισμός ε, καπιταλισμός, συγγνώμη ε, ο οποίος θα σας δίνει ας πούμε, ε, ε, καλούς ε, μισθούς ε, αυτό δεν παίζει αλλά και να, δεν παίζει πια αλλά και να, και να έπαιζε, ας πούμε, το ερώτημα παραμένει, ας πούμε, έτσι. Ε, Γιατί κάνουμε το κάθε τι που κάνουμε, ας πούμε. Λοιπόν, ακόμα, δεν, okay, μπορεί ακόμα να, να δίνει καλούς μισούς στο καπιταλισμό, ας πούμε, αλλά εξαφανίζοντας ε, μάζες ε, ε, από κάτω. Okay. Είναι ένα είναι ερώτημα, πραγματικά, πούμε, δεν είναι κριτική. Συνεχίζω τον, τον ονειρμό μου. Το, το θέτω το ερώτημα για να βάλουμε σε πρώτο πρόσωπο το, σε πρώτο πλάνο μάλλον το, τα, τα ίδια τα πρόσωπα, τα υποκείμενα εμάς τους ίδιους λοιπόν, πάμε τώρα στην συνεχίζω ας πούμε η γεωγραφική μεθόριος εσεί εκεί ας πούμε βρίσκεστε ακριβώ σε μια γεωγραφική μεθόριο ας πούμε των ε, πλανητικών ε, το, των ταξικών σχέσεων σε παγκόσμια κλίμακα όλος ο ελλαδικός κόρος, αλλά Ακόμα περισσότερο, ας πούμε, πρωτίστως τα σύνορα. Έτσι, βρίσκονται, ας πούμε, είναι τα σύνορα, ας πούμε, της, του, του, του, του καπιταλιστικού Βορρά, α πούμε, έτσι, Δύσης Βορράς, ε, με τον ε, ε, υπόλοιπο κόσμο. Θεωρώ, ας πούμε, ότι πλέον δεν, δε, δεν μπορούμε, δεν υπάρχει καμία κανένα άλλο θύ, για να μην βλέπουμε ας πούμε τις ε, ταξικές σχέσεις ε, από την παγκόσμια σκοπιά. Για, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον κανένα άλλο θύ, για να μιλάμε ας πούμε, με όρους ε, ε, εθνικής ε, περιχαράκωσης ακόμα και αν δηλώνουμε ε, διεθνιστές ή ας πούμε ε, και τα λοιπά. Για να μιλήσουμε για να βάλουμε σε πράξη ας πούμε τα πρωτάγματά μας ε, την ελευθερία, την ισότητα ας πούμε την κοινωνική αυτοδιεύθυνση δεν μπορεί να γίνει παρά σε οικουμενική κλίμακα. Πρέπει δηλαδή εξ αρχίσουμε κάθε φαντασιακό κάθε πρόγραμμα αγώνα να τοποθετείται ας πούμε, στην σφαιρική διάσταση. Πώς, πώς πάμε δηλαδή τα ταξικά σύνορα σε όλες τις διαβαθμίσεις τους. Και εκεί ας πούμε, τι θέτε, ας πούμε το το ερώτημα, με πούμε, ε, κατά πώς ανταποκρινόμαστε στις τις, ε, μεθοριακές ανάγκες εκεί, δηλαδή, ας πούμε, που υπάρχουν οι πιο ρυζικές, ε, ε, τα πιο ριζικά διακυβεύματα, ας πούμε, εκεί που διεξάγεται ο κρατικό πόλεμος έτσι, και εκεί που διεξάγεται η κοινωνική ε, επανάσταση. Παρενθετικά, μια που πιάνουμε αυτό το, το ζητηματάκι, να ενημερώσουμε ας πούμε, ότι με τους συντρόφου από την ε, συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών Αλεξάνδρας στην Αθήνα, για δηλαδή την κοινότητα των ε, προσφυγικών, και με τον Παναστατικό σύνδεσμο διεθνισμένης αλληλεγγής ε, έχουμε ξεκινήσει να οργανώνουμε ένα κύκλο δημόσιου διαλόγου ακριβώς πάνω στο, στο ζήτημα αυτό, θα έχει τον τίτλο «Διάσχηση το, το, το, των συνόρων ε, από την ανάποδη», θα, είναι μια, θα γίνει μια αφορμή τη, τη, τη δίκη που έχουμε τώρα το Φλεβάρι, αλλά θα πάει και πολύ πέρα από την δίκη και θα είναι μια απόπειρα συνάντηση αγώνων διεθνώ α πούμε. Έτσι δηλαδή, δεν υπάρχει απεύθυνση, ας πούμε, στη, στο κουρδικό και στο τουρκικό κίνημα, στη Λατινική Αμερική. Σε πρώην και νυν εχμάλωτους αντάρτες στην Ευρώπη, α πούμε, σε κοινότητες και στον ελλαδικό χώρο και τα λοιπά, Ακριβώς πάνω σε αυτή την προοπτική. Σαν παράδειγμα, μόνο θα φέρω, ας πούμε, θα φέρω μόνο κάποια παραδείγματα πώς αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή τη διάσκηση του σύνορου, τι σημαίνει η του σύνορου από την ανάποδη. Ας πούμε, σημαίνει πηγή, ότι τη στιγμή που φεύγουν οι κατατρεγμένοι πούμε, από τον τόπο του πολέμου πούμε, υπάρχουν ε, κάποιοι αγωνιστές που παίρνουν τον ανάποδο δρόμο και πάνε εκεί που είναι ο πόλεμος πούμε, έτσι, για να ε, αντιταχθούν ή για να ε, σπήρουν πούμε, ε, επαναστατικές ε, βάσεις ε, αυτό έκανε για παράδειγμα ως, ο, ο επαναστατικός σύνδεσμος διευθυντικής αλληλεγγύης ας πούμε και οι σύντροφοι που δώσαν τη ζωή τους ε, στην επανάσταση της ε, ε, Βόρειας Σύριας. Κάτι αντίστοιχο σε μια άλλη κλίμακα ε, είναι και ο αγώνας που διεξάγεται στα σύνορα όπως εκεί στο, ε, στο Αιγαίο η, η προσπάθεια να εγκατασταθεί δηλαδή πάνω στον ε, μεθοριακό μεθωρια, στο τόπο και να ανταποκριθεί ε, στην ανάγκη. Ακόμα και η ίδια πρακτική, πούμε μέσα στη... στο μητροπολιτικό χώρο, να το πούμε έτσι, ανοιχτές καταλήψεις ε, μεταναστευτικής οι στεγασίες, τα λοιπά. Αλλά και η... η επιστροφή της βίας έτσι, προς τα πάνω. Η βία, δηλαδή, που έρχεται από, πάνω, από, τα... από τα πάνω του σύνορου προς τα κάτω, να γυρίσει προς τα μέσα, προς το καπιταλιστικό κέντρο, το οποίο ας πούμε, το, το, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ευρωπαϊκό Αντάρτικο του, των δεκαετιών 1960, 1970, 1980, 1990. Λοιπόν, ε, στα παραδείγματα έτσι, για, για το πώς, ας πούμε, τι σημαίνει μεθόριος, Μεθόριο α πούμε και πώς γίνεται αναγκαίο το πέρασμα από τη Μεθόριο, ούτως ώστε ας πούμε, να χτιστεί ε, επαναστατικό κίνημα ε, διεθνιστικό. Έτσι. Πρέπει να οραματιστούμε την ε, απαλωτρίωση του, του Αιγαίου και του Εύρου. Ε, όσο δύσκολο και αν φαίνεται να το οραματιστούμε αυτό, ας πούμε, ε, τόσο, τόσο αναγκαίο είναι. Και ακριβώς μέσα και από αυτά τα παραδείγματα, ρε παιδί μου, Μπο μπορεί να τεθεί και το ερώτημα μέσα από την ίδια την ιστορική εμπειρία δηλαδή του πώς ε, συναντιούνται και πώς ε, μπορεί να συνδέονται, μπορεί να συνδεθούν οργανικά πούμε, η τοπικότητα με το μαζικό κίνημα και με το αντάρτικο. Οι δυσκολίες που περιγράφεται ε, στην εισήγησή σας είναι το σημείο που λέτε ότι η κυριαρχία στη θάλασσα επήλθε σταδιακά αφού πέσαν τα φώτα τη δημοσιότητα και βγάλαν από τη μέση κάποιε ενοχλητικέ οργανώσει και συλλογικότητε που παρακολουθούσαν τι κινήσει του. Ένα από τα βασικά όπλα του ήταν για διώξει κατασκοπία. Μέσω αυτών κατάφεραν να απελάσουν ανεπιθύμητου ανθρώπου, να σύρουν άλλου στα δικαστήρια και να αποτρέψουν άλλου από τον να ασχοληθούν. Λοιπόν, τέλο ε, περιγράφεται περιγράφετε, επειδή με έχετε βιώσει, α πούμε, ε, στην πραγματικότητα μία μικρή αντεπανάσταση, έτσι, σε, σε μια περιορισμένη εδαφική κλίμακα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, περί αυτού πρόκειται. Είναι δεδομένο, ας πούμε, ότι είναι αυτονόητο ότι μια αποτελεσματικές απαντήσεις δεν μπορούν να έρθουν, ας πούμε, απλά επιμένοντας, ας πούμε, σε μια αναπαραγωγή των πειραματισμών που έχουμε ήδη κάνει. Αντιθέτως, οι απαντήσεις έρχονται, ας πούμε, μέσα από την... Συνάντηση των αγώνων μέσα από την ε, αναβάθμιση του πεδίου, του μεθοριακού πεδίου, έτσι, στην κλίμακα που του αντιστοιχεί. Δηλαδή, ε, να το πούμε απλά, ασύ, με, ακριβώς επειδή η κατάσταση είναι τέτοια όπως την περιγράφεται, ε, θα οφείλαμε όλο το κίνημα ασύ, να προστρέξουμε εκεί από την πρώτη στιγμή, ε, ήδη πριν τη φωτιά στη, Μορ στη Μοριά, έτσι, από, το, από το Μάρτι, τα γεγονότα του Εύρου και την ε, και στη συνέχεια, ας πούμε, την, ε, τις, τα φασιστικά πόγκρομα ε, στα νησιά του Βόρειου γείου, θα έπρεπε, ας πούμε, ε, αντανακλαστικά ε, όλο το κίνημα να καβαλεί στα καράβια, ας πούμε, και να έρθει, να έρθει και πάνω. Ε, να γίνει μάχη, δηλαδή, μια ε, μετοπική ε, Και ταυτόχρονα, ακριβώς, ας πούμε, επειδή δεν μπορούμε, δεν είμαστε σε φάση, ας πούμε, να αναμετρηθούμε... Ε, κατά μέτωπο στρατιωτικά, να το πούμε έτσι, με τον ε, πολιτικό-ταξικό αντίπαλο, ας πούμε, ε, θα, θεωρητικά θα έπρεπε, ας, αυτό που αποουσίαζε να το πούμε έτσι, είναι ένα κίνημα ε, ικανό να, να αντεπιτεθεί, ικανό να επιστρέψει ας πούμε, τη βία μέσα στο, ε, στο κέντρο ας πούμε, του, ε, του εχθρού. Λοιπόν, αποουσιάζει δηλαδή μια τέτοια διαλεκτική και νομίζω ας πούμε ότι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ως προς το πώς μπορούμε να συνδέσουμε τα μεθοριακά εδάφια. Το σύνορο με το εκτός σύνορου και με το εντός του ε, καπιταλιστικού σύνορου. Ε, πάμε τώρα στο, στην ε, έννοια της ιστορικής μεθορίου. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, Είμαστε σε ένα σημείο καπείς το, το, το, το ελευθεριακό κίνημα eh, και γενικότερα το, το, το κοινωνικό κίνημα. دa, όχι μοναδική, κάθε στιγμή είναι μια στιγμή κρίσης. E, είμαστε στη δική μα ιδιαίτερη στιγμή κρίσης, αλλά και σε ένα σημείο καπείς από άποψη συσχετισμού γύρω ε, ε, ικανότητας, ετοιμότητας ε, ε, και Νομίζω, ας πούμε, ότι για να κατανοήσουμε το πού βρισκόμαστε δεν, πρέπει, δεν βοηθάει να ανατρέξουμε σε αφηρημένε αρχές και σε μεθοδισμούς Έτσι, δηλαδή να κρίνουμε με βάση αφηρημένου κανόνες παρότι αυτά που είπα μέχρι τώρα, προηγουμένως για παράδειγμα μπορεί να έχουν μια τέτοια, να φαίνονται με ένα τέτοιο τρόπο επειδή ακόμα δεν έχουν μπει μέσα πούμε, στην ιστορική τους, στις ιστορικέ τους αναφορές ε, για να κατανοήσουμε δηλαδή που βρισκόμαστε νομίζω ας πούμε ότι πρέπει να να δούμε την ιστορική εξέλιξη πώς κάσαμε ε, ως εδώ και ποια είναι η δυναμική και από εδώ και πέρα οπότε ας πούμε θα κάνω εν συντομία όσο μπορώ μια ε, περιοδολόγηση έτσι, του ε, του σοσιαλιστικού κινήματος σοσιαλιστικού με την ευρύτερη έννοια ε, όπως είχε προσδιοριστεί από 19ο αιώνα όπου η αναρχική ήταν ένα κομμάτι που ζερμανότησαν τον εαυτό του κομμάτι πούμε, το αντιεξουσιαστικό σοσιαλισμό Αρχικώ επιγραμματικά και όσο πλησιάζουμε ας πούμε, στο σήμερα λίγο πιο ε, με μεγαλύτερη ακριβία εντάξει έχουμε ήδη πριν, ε, πριν την γαλλική επανάσταση έχει ξεκινήσει η δαυτικοποίηση του καπιταλισμού ο καπιταλισμός δεν ξεκινάει με την ε, η γαλλική επανάσταση, η αστική κυριαρχία δεν ξεκινάει με την ε, γαλλική επανάσταση και η αμερικάνικη επανάσταση και η Γαλλική γεννιούνται μέσα στο ε, ενώ έχει ήδη με κυριαρχήσει ο, ε, ο καπιταλισμός ως, ως σχέση έτσι, και έχει δαυτοποιηθεί και ε, το, το, το αποτέλεσμα πούμε, αυτών τον πρώτων επαναστάσεων τι οποίες ε, ακόμα πούμε, το κοινωνικό ε, φαντασιακό είναι αφηρημένο, εωρείται ε, σε μια αφηρημένη πολιτική σφαίρα ε, της πολιτιακής ισότητα, της ε, δημοκρατίας ε, και τα λοιπά, ε, μέσα από αυτές... Ε, γεννιούνται, γεννιέται ας πούμε, το το αστικό κράτο. ξεκινάει να γεννιέται και ξεκινάει να οργανώνεται το αστικό κράτο. εκμεταλλευόμενο της, ε, δηλαδή η, η αστική τάξη πούμε, εκμεταλλευόμενη την κίνηση των ε, μαζών ε, ε, κατόπιν έχουμε ε, την περίοδο του εργατικού κινήματος ε, δηλαδή ταυτόχρονα ας πούμε, ε, την εποχή που οργανώνεται το αστικό κράτος και μιλάμε ας πούμε, για το δεύτερο του ε, μιλάμε για το 19ο αιώνα και κυρίω για το 2 δεύτερο μισό του ε, ε, 19ου αιώνα, έχουμε ταυτόχρονα και το εργατικό κινήμα, το οποίο ε, αρχίζει ας πούμε, και ε, ε, αποκρισταλώνεται. Έτσι. Η πάλι, δηλαδή, των εκμεταλλευόμενων αρχίζει και αποκρισταλώνεται και θεωρησιακά, αλλά και οργανωτικά. Και θεωρώ, πούμε, ότι το αποκορύφωμα αυτής της περίοδου είναι, ας πούμε, η Παρισινή Κουμούνα. Η Παρισινή Κουμούνα είναι η αποκριστάλλωση, ας πούμε, του, του προτάγματος της εργατικής αυτοδιεύθυνσης, ας πούμε, κοινωνικής Στη συνέχεια μέσα στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού, του καπιταλιστικού ανταγωνισμού και με βάση τον ανταγωνισμό διευθυντών, διευθυνόμενων, εκμεταλλευθών, εκμεταλλευόμενων έχουμε την εποχή των πολέμων, των λεγόμενων παγκόσμιων πολέμων, εμπειριαλιστικών πολέμων ας πούμε, οι οποίοι γεννάνε ταυτόχρονα και εκτός από έντρο εμπειριαλιστική πόλεμη έτσι ήταν και διεργασίες πολιτικών διεργασίες του προλεταριακού πλεονάσματος και αποδόμησης ας πούμε, του εργατικού κινήματος έτσι. ωστόσο η ίδιοι πόλεμη η μεγάλη βασιλική πόλεμη πόλεμη, γενάνε προλεταριακές ε, επαναστάσεις ε, Ρωσία Γερμανία ε, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ε, και στην ε, και κατά τη διάρκεια του δεύτερου ε, πολέμου, ας πούμε. έχουμε τα, τα, τα Αντάρτικα, τα οποία ξεκινάνε, ας, πεινός, ε, το απελευθερωτικά, ας πούμε, απελευθερωτικά αντιφαστικά Αντάρτικα, αλλά ε, μέσα από αυτή την ε, ιστορική εξέλιξη, ας πούμε, ο Ανταρτισμός διαχέεται πλανητικά και στη συνέχεια μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ας πούμε, συνεχίζει να, να αναπαράγεται, να επεκτείνεται, ε, με διάφορες ε, μορφές, είτε πιο στενά με τη μορφή του εθνικού απελευθερωτικού, είτε και με πιο πολιτικά χαρακτηριστικά πούμε, ε, πιο επαναστατικά ριζοσπαστικά μάλλον. Ε, ω συνέχεια, έτσι, δηλαδή, αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι η συνέχεια όλων αυτών των στιγμών, όλων αυτών των φάσεων, δεν πρόκειται δηλαδή, για, για αποσπασματικέ ε, σποραδικές ε, εκφάνσεις αγώνα, αλλά για... ε, ε, υπάρχει μία ιστορική συνέχεια, ας πούμε, μέσα από άλματα, μέσα από αλλαγέ, ε, τ... αλλά ε, σαφώς υπάρχει μία συνοχή μέσα στον χρόνο. Ε, ωστόσο, αυτό που πρέπει να δούμε <συσχελίδη> ταυτόχρονα, όλη αυτή την περίοδο, από το... μετά την ε, Παρισινή Κουμούνα, από τη στιγμή που οργανώνεται, ας πούμε, η... Η... Η... Σο... Σο... Σο... Α... μάλλον από τη στιγμή που η σοσιαλδημοκρατία αρχίζει και αποκτάει, α πούμε, και επαναστατικές εκφάνσεις του Μπολσεβίκους πρώτα. Ο Ολενινισμός, αρχίζει και... Αυτή την το Ολενινισμός, ας Αναπαράγει το ε, Αλλά ήδη και μέσα από την, την προηγούμενη, ας πούμε, την αρχική σοσιαλδημοκρατία, όπως συνεχίστηκε, την δεξιά σοσιαλδημοκρατία, πούμε, Έχουμε... <Ρι> <Ρι> Δεν λέω κάτι καινούριο, okay, αλλά ε, μας <Ρι μάνα> ενδιαφέρθησες με τη συνέχεια. Το συνηθιστικό κίνημα και το εργατικό κίνημα, α πούμε, το κοινωνικό κύμα ευρύτερα, μεσολαβείται από την αστική υπερδομή. Υπάρχει το ελευθεριακό κίνημα, ε, ωστόσο δεν έχει την ισχύ είναι κατακερματισμένο. Ήδη μετά την ε, διάλυση τη πρώτη διεθνού είναι κατακερματισμένο και παραμένει κατακερματισμένο. Οι εξάρτηση του ελευθεριακού κινήματο, του, του ελευθεριακού κοινωνικού κινήματο οι επανασυρικέ εξάρσει είναι μεμονωμένε. Έτσι Ουκρανία. 19 Ισπανική Επανάσταση για την ακρίβεια, ας πούμε, ε, είναι και εξαιρέσεις στην κυρίαρχη νοοτροπία, την επικρατούσα νοοτροπία των αναρχικών, ας πούμε ε, δηλαδή αυτό που γέννησε και το, τον Ισπανικό Αναρχοσυνδικαλισμό αλλά και το μαχνοβιτισμό, ήταν μια ε, επανάκαμψη, ας πούμε, του μπακουνινικού πνεύματος να το πούμε έτσι, το οποίο είχε χαθεί τέλος πάντων είναι, εκεί είναι όντως μεμονωμένες ε, φάσεις οι οποίες δεν καταφέρνουν να ε, να ριζώσουν ως επαναστατικά εγχειρήματα έτσι ε, και αυτό που κυριαρχεί ακριβώς είναι η, η μεσολάβηση ας, με του σωσιαστικού κινήματο από την ε, αστική υπερδομή αυτό που θέλω να σημειώσω εδώ δεν είναι τόσο αυτό που νομίζω ότι είναι και ε, κοινοτοπία όσο το ότι Τη, τη σχέση τη μεσολάβηση με, ε, με την ουτοπία. Έτσι, ότι ο μαρξισμός τοποθετεί, α περιγράφει την, ε, την ακρατική κοινωνία, τον κομμουνισμό, α πούμε, έτσι, με όρους ουτοπικού. Μέσα από τον τετερμινισμό, κτλ. έρχεται η θεωρία των σταδίων, ε, κτλ. Λοιπόν, αυτός ο ουτοπικό χαρακτήρα ε, του Μαρξισμού. Ε, δεν έχει να κάνει με τον ε, κλασικό ουτοπικό σοσιαλισμό. Έτσι. Είναι ε, ο, ο ιδιαίτερος τοπικός χαρακτήρας του μαρχισμού. Ας πούμε. Ήταν ένας παράγοντας που έπαιξε ακριβώς ένα ρόλο πούμε, νομιμοποίησης της, ε, ε, της αστική μεσολάβησης, ε, της κομματικής μεσολάβησης έτσι, και του καιροσκοπισμού. Ε, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Έτσι, γιατί έχει σημασία πούμε, κάθε φορά που ραματιζόμαστε Κάθε φορά που διαμορφώνουμε φαντασιακό πιάθμιμο τοπίο και τα λοιπά, να έχουμε κατά νου, σε ποιο βαθμό ας πούμε, γιώνεται σήμερα, σε ποιο βαθμό τίθεται στη εφαρμογή σήμερα, έτσι ή μπαίνει στον ντουλάπι και στο εντεομεταξύ ακολουθούμε παράδρομος που μας βγάζουν αλλού. <συσπίδε> λοιπόν, πάντων μετά, μετά τον δεύτερο πόλεμο, έχουμε το συμβιβασμό ας πούμε μεταξύ του, των δύο μεγάλων μπλοκ ας πούμε, του κρατικομονεπολιακού και του φιλελεύθερου του κλασικού φιλελεύθερου ε, την ειρηνική συνύπαρση κτλ την ε, ενσωμάτωση των ε, ειδικά των ευρωπαϊκών ε, κομμουνιστικών κομμάτων ε, και ε, ε, ε, αντίστοιχα με και την ενσωμάτωση των εθνικών εργατικών ε, τάξεων πούμε, του καπιταλιστικού ε, κέντρου. Σε αυτήν ακριβώς τη συνθήκη και, και απέναντι σε αυτή τη, τη συνθήκη θεωρώ εγώ ότι αναδύεται και αναπτύσσεται το Μητροπολιτικό Αντάρτικο του προηγούμενου αιώνα 1970 80. δηλαδή το, αυτή η εμπειρία του κινήματος της αυτονομίας στην ε, Κεντρική Ευρώπη και της ε, επαναστατική του έκφανση μέσα από το Αντάρτικο ε, ήταν ακριβώ η απάντηση του επαναστατικού κινήματο, του επαναστατικού κοινωνικού κινήματο, ε, απέναντι ας πούμε, στην ε, ε, ενσωμάτωση, η οποία άρχισε να τρώει <Γο> όλο και πιο κρίσιμα, να το πούμε, έτσι. Τι ρίζες τη εργατική κοινότητα, του εργατικού πολιτισμού. Άρχισε να διαλύεται, ο εργατικό πολιτισμό, η εργατική κοινότητα. Πούμε, έτσι, ξεκινάει η αποδόμηση, η γενική αποδόμηση του κοινωνικού. Έτσι. Δεν ε, αποδομείται ο ίδιος το καπιταλιστικό, αποδομούνται οι κοινωνίες, η κοινωνικότητα. Λοιπόν, και τα, τα Αντάρτικα, ε, μέσα στην, ε, στην Καπιταλιστική Μητρόπολη, είναι η απάντηση ε, σε αυτή την ενσωμάτωση και στην αποδόμηση. Έτσι. Ε, κατά την άποψή μου, δηλαδή, τα Μητροπολιτικά Αντάρτηκα, ας πούμε, είναι η πιο ισχυρή ε, ε, απόπειρα ε, ε, υπεράστησης και αναγέννησης της ε, ε, επαναστατικής κοινότητας. Και α, πλησιάζοντας, ας πούμε, το, δηλαδή, α, τη δεκαετία του 80, ας πούμε, πλησιάζοντας την ε, ενσωμάτωση την πλήρη ενσωμάτωση πούμε, του, του κρατικού μονοπωλιακού μπλοκ και μετά την ολοκλήρωσή του, έτσι, Έχουμε μια φάση και όπου πλέον ας πούμε, έτσι, πολιτισμικά οι κοινωνίες έχουν α, αποδομηθεί είναι πλέον κοινωνίες α, ιδιωτών λοιπόν ε, έχουμε και ένα πολλημό και εδαφικό πολυμερισμό εξουσιών ε, με διάφορους εθνικισμούς έτσι, όπως πυροδοτήθηκε μετά την, α, α, μέσα από το κρατικό μονοπωλιάκο και όχι μόνο ας πούμε, έτσι, αλλά και την α, την την, την με την, την έναρξη της κατάργησης ας πούμε, ε, κάθε ένας δημόσιο δημόσιας πρόνοιας με, ε, και ωστόσο α, ε, ε, ακόμα και μέσα σε αυτή τη συνθήκη ε, ξεκινάνε ας πούμε, εμφανίζονται νέες ε, ε, απόπειρες ε, επαναστατικών ριζωμάτων μέσα από το ατάρτικο οι οποίες, πούμε, είναι αυτές οι οποίες άντεκταν, έτσι τα κατάφεραν και είναι οι πιο γνωστές σήμερα, πούμε, είναι το ζαπατητικό κίνημα στο Μεξικό και το κουρδικό κίνημα ελευθερίας, που ξεκινάει από το ΠΚΚ. Ε, δηλαδή, ε, δηλαδή, ε, η, η οργανωτική δουλειά ξεκινάει την ίδια εποχή και για τα δύο αυτά κίνηματα. Δηλαδή, αρχές δεκαετίας 80. Δηλαδή, μέσα στην ίδια την αποδόμηση της, ε, της αυτοκρατορίας, των ε, αυτοκρατοριών πούμε, ε, και των ε, κοινωνικών σχέσεων, ε, αναδύονται σε αυτά τα θράσματα, πούμε, ενεργητικά, έτσι, επαναστατικές εδαφτικοποιήσεις ε, από του ε, αγωνιζόμενου ε, ε, καταπιεσμένους. Ε, μέσα, λοιπόν, σε αυτή την ιστορική συνθήκη, διαχέεται ε, η έννοια αυτή η έννοια της αυτοοργάνωσης ε, η στενή έννοια της, ε, η αυτοοργάνωση με τη στενή έννοια με, της ε, συγγένειας της, ε, ε, και της αυτοπεριχαράκωσης δηλαδή μια κατακαιρματισμένη διάχυση λοιπόν και ερχόμαστε στο τώρα όπου μάλλον πριν έρθουμε στο τώρα τώρα, έτσι, δύο επισημάνσεις. Δηλαδή, η, η, η πρώτη εκδήλωση, πάνω σε αυτό που λέγαμε μόλις πριν, έτσι, η πρώτη εκδήλωση μια τέτοια εδαφικοποίησης στη φάση του, της γενικής αποσύνθεσης, η πρώτη ήταν, ας πούμε, τη τσιάπας, έτσι, και σε μια δεύτερη φάση, όπου πλέον έχει ε, διαχυθεί, ας πούμε, η, η έννοια της των όπω όπως την περιέγραψα, έτσι, ε, α, α, και έχει αναπτυχθεί και ε, ένα κινήμα, το κινήμα της ατυπακοσμειοποίησης, αντι, μια νέα κουλτούρα ε, σφαιρικής σύλληψη πούμε, του, του αγώνα. Η, η φάση αυτή ολοκληρώνεται με το άλμα του κουρδικού κινήματος σε ένα νέο επίπεδο. Έτσι, μετά την, μετά τις, τις, την λεγόμενη Αραβική, α, μέσα από την Αραβική Άνοιξη που κατεμέ ξεκινάει από το Δεκέμβρη του 8 η Αραβική Άνοιξη και πιο πίσω, έτσι, από τη Γένοβα ξεκινάει μεγάλος σταθμός είναι ο Δεκέμβρης του 8 ας πούμε, τα οκυπάει μετά Αραβική Άνοιξη ας πούμε, και μέσα στην Αραβική Άνοιξη ε, μέσα στην εξέγευση της Συρίας ας πούμε, έχουμε το άλμα του κουρδικού κινήματος που βάζει ας πούμε, την πιο πλατιά, την πιο μαζική ε, κοινωνι επαναστατική κοινωνική ειδαφικοποίηση που έχει υπάρξει ας πούμε, μέχρι τώρα, με όρου ε, κοινωνική αυτοδιεύθυνση και όχι αστική ε, ε, μεσολάβηση, το οποίο ας πούμε, είναι η, η, η Συνομοσπονδία τη ε, Βόρεια Συρία, αλλά και ε, ε, η κουλτούρα του, η νοοτροπία και η πρακτική του συνομοσπονδισμού, όπω αναμεταδίδεται και σε άλλα μέρη εντό. Κουρδικού χώρου και, και όχι μόνο. Νομίζω, πούμε, ότι αυτή η στιγμή φτάνει στο, στο αποκορύφωμά της με τις εισβολές του Τούρκικου στρατού και των μισθοφόρων του ε, στη Βορεια Συρία. Πρώτα στο Αφρίν και μετά, ας πούμε, το 18 στην, ε, στην υπόλοιπη ε, Ροζάβα. Δεν εξαφανίζονται, δεν χάνονται αυτά τα κινήματα, okay, αλλά... Δεν πρέπει να περιμένουμε, ας πούμε, μια γραμμική εξέλιξη, να το πούμε έτσι. Έχουμε ποιοτικέ αλλαγές, ας πούμε, όπως ε, στα πάντα. Λοιπόν, ε, στο τώρα, δηλαδή στο, στο τι γίνεται ε, από το 2019 και, και πέρα, ας πούμε, νομίζω, ας πούμε, ότι έχουμε πει ε, σε μια εποχή που όχι με όρους... Ε, ποσότητας χρόνου να το πω έτσι αλλά με ποιοτικούς όρους είναι η εποχή πούμε, το, το άλλο μισό του ότι ζήσαμε μέχρι σήμερα τι απαρχέ του καπιταλισμού έτσι. είναι το feedback δηλαδή, είναι η εποχή που βγαίνει, αντικαθρεφτίζεται ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα πούμε, ο ε, αστικός ε, ε, πολιτισμός βέβαια δηλαδή, οι χρόνοι τρέχουν πολύ ταχύτερα επιταχύνονται και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι, αυτή η συμμετρία δεν, είναι, δεν έχει να κάνει με ποσότητα χρόνου, με ταχύτητε. έχει να κάνει ας πούμε, με τη δυναμική των των συσχετισμών ας πούμε, και της συνειδητοποίησης difícil, πέω, είναι η υποχείρη που βγαίνει στην επιφάνεια το, το πάσχον σώμα έτσι. αυτό θεωρώ ότι είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό με όλες τις, mm. α, όλες, τις έννοιες, με, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό δηλαδή. Ε, νομίζω ότι κατευθείαν πάει, έρχεται στο νου σας ας πούμε, το, το θέμα τις επιδημία, των επιδημιών, το, το λεγόμενο υγειονομικό κτλ. Έτσι, αλλά στο νου μας έρχεται πούμε, και η μαύρη εξέγερση της Ηνωμένες Πολιτείες. Στο νου μας έρχονται οι εξέγερσεις πούμε, που καταλήγουν σε σφαγές αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια, στο νου μας έρχονται, ας πούμε, ε, έρχεται το γυναικείο κίνημα έτσι, και η, η εκκληκτική ανάδυση πούμε, της, ε, της γυναικείας αντίθεσης και της γυναικείας εξέγερσης. Όλα αυτά ας πούμε, είναι εκφράσεις του πάσχοντος σώματος, ε, το οποίο έρχεται στην, ε, στην επιφάνεια. Έτσι. Ε, είναι το γυμνό σώμα το οποίο έρχεται στην επιφάνεια, γυμνό με, με όλε τι δεν είμαι ακριβώς αγκαμπενικός, αλλά είναι σωστός αυτές ο ώρες που έχει χρησιμοποιήσει εδώ και δεκαετίες ο Αγκάμπεν. Και ταυτόχρονα, ας πούμε, είναι και η ε, ε, ε, εποχή της φρίκη, Η εποχή ας πούμε, που έρχεται στη φόρα το γυμνό σώμα είναι και η εποχή ας πούμε, της, της μέγιστης φρικης, ας πούμε. Τρώμε στη μάπα, ας πούμε, ό,τι φτιάχτηκε τους προηγούμενους αιώνες. Λοιπόν, ακριβώς μέσα σε αυτό το, το πλαίσιο έρχεται ας πούμε συστηματικά δηλαδή, ολοκληρώνεται η, η φυλακή η αστική φυλακή ας πούμε, και ολοκληρώνεται και κλασματικά και πλανητικά και κλασματικά και όψεις αυτής της είναι η μοριοποίηση η μικροβιολογικοποίηση ας πούμε, και η υγειονομικοποίηση της φυλακή. των των συνόρων, των αποκλεισμών έτσι, του, του ελέγχου του, του, της εξόντωση, τη ευγονικής και τα λοιπά ε, η οποία βαδίζει παράλληλα με την ε, ψηφιοποίηση της, ε, της ζωή. Ε, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο τώρα παρότι αν υπάρχει όριξη αν το, το συζητάμε αργότερα στις λεπτομέρειες δηλαδή του, αυτών των πτυχών ε, ε, λοιπόν μέσα σε αυτή την ε, κατάσταση λοιπόν ε, εμφανίζεται και η απουσία μέλλοντος νομίζω για πρώτη φορά ας, με του τελευταίους δύο αιώνε δεν υπάρχει κανείς ας πούμε, στο πλανήτη ο οποίος να πιστεύει ας πούμε, ότι υπάρχει μέλλον για αυτό το πολιτισμό ούτε οι ίδιοι πούμε, που τον ε, που τον ε, διευθύνουν ε, το φαντασιακό τους είναι ένα ε, πανκαταστροφικό φαντασιακό ότι έχουμε εξαντλήσει τη γη έτσι, μέσα από μαλθουσιαλνές ε, απάτες, ότι είμαστε πάρα πολλοί, ας πούμε, γι' αυτό. Πρέπει να έχουμε εξαντλήσει τη γη, θα καταστραφεί σύντομα, πρέπει να ετοιμαστούμε να φύγουμε κάτι, κάποιοι, έτσι όλοι βέβαια, δεν χωράμε, κάποιοι να φύγουμε αλλού. Ναι, λοιπόν, και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό πιο οικονομικός, είναι να αυτοψηφιοποιηθούμε όλοι, πούμε, έτσι. να γίνουμε όλοι ένα, μια ψηφιακή κυκλή, να, συσο... να συγκεντρώσουμε όλη την ανθρώπινη εμπειρία μέσα σε, σε μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια λοιπόν ε, αυτό είναι το μόνο όραμα που μπορεί να παράξει πλέον ας πούμε ο καπιταλισμό. Ε, δεν πιστεύει πια, κανείς κανεί ότι υπάρχει μέλλον, είναι η πρώτη φορά που, που συμβαίνει αυτό και είναι μια αλήθεια ε, εμφανίζεται η πραγματική απουσία ε, μέλλοντος λοιπόν, ε, ακόμα και το στενότερο μέλλοντος ε, λοιπόν και αποκαλύπτεται ότι η αποδόμηση δεν ήταν, δεν ήταν και δεν είναι επιστροφή σε κάποιε ρίζε, αλλά στα πολιθώματά του. Στα πολιθώματα των ριζών. Δηλαδή έχουμε ανάσχεση απολύων και αυτή είναι η μόνη επιβεβαίωση του παρελθόντος ε, η ιστορική συνείδηση πούμε, αναδύεται απόλυτα πλέον μόνο ως αρνητική συνείδηση. Ε, και α, με αυτή τη βάση, ας πούμε, με βάση αυτέ τι ε, συνειδητοποιήσει, η μόνη βεβαιότητα προ το μέλλον είναι η αβεβαιότητα. Μέσα σε αυτήν την ε, κατάσταση, ε, θεωρώ ας πούμε, ότι ως αναρχικοί, ως άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε. Επιθυ... ποθήσαμε ας πούμε και φανταστήκαμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο ε, θεωρώ ας πούμε ότι μας εκφράζει απόλυτα μία έννοια ας μία φράση που κατά τον Χέγκελ είναι είναι η πεντουσία της χριστιανική ε, ε, της χριστιανικής απόφασης σχέση με την ε, ιστορία ε, η αντίληψη ας πούμε των, η αποφασιστική αντίληψη των χριστιανών πάνω στην ιστορία. Τέλο πάντων, μπορεί να σα ξενίζει λίγο αυτό: Αναφοράσουμε σε χριστιανού και στον Χέγκελ. Λοιπόν, ο Πλέτσο το α να αγωνιά μέχρι τη στέλεια του κόσμου και να μην αναπάβεσαι για όλο αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω αν ενοχλεί το δάνειο α πούμε από τον Χέγκελ για του χριστιανού, αλλά εγώ έτσι πούμε, Έτσι αισθάνομαι ότι αν δεν βιώνουμε την ιστορικότητά μας με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, είμαστε χαμένοι. Εποπάμε τώρα στο, είπε ας πούμε, η οργάνωση παραστατικής αυτοάμυνας σε σχέση με αυτά, γιατί υποτίθεται ότι εγώ υπερασπίζομαι και μια οργάνωση, την εμπειρία της και την στρατηγική της, το πρόταγμά τη και τη σχέση που είχαμε Λοιπόν, και γι' αυτό θα δικαστούμε, θα τουλάχιστον εγώ θα δικαστώ γι' αυτό σε κάποιες ε, μέρες. Η, η οργάνωση εστίασε πούμε, στο, στο χαρακτήρα της κρίσης αυτής της εποχής. Έτσι, μίλησε για πολιτική κρίση, οικονομική κρίση, πέταυτόχρονα πολιτισμική κρίση. Ε, επισήμανε, ας πούμε, ότι η, κρίση, η πολιτική κρίση σημαίνει η ριζική κρίση ε, πλέον α πούμε, οι κοινωνικέ αντιθέσει ε, και οι δεν Δεν γίνεται να αντιπροσωπεύνε. Ε, και γι' αυτό ας πούμε, διευρύνεται πούμε το πάσμα α πούμε τη κρατικές τη κρατική τρομοκρατία, αναπόφευκα. Λοιπόν, ε, σαφώ μέσα σε, σε αυτή την ιστορική συνθήκη, την. Ε, αν ανεπίσπισης με ιστορική συνθήκη, δεν μπορεί να γίνει καμιά διαπραγμάτευση χωρίς ε, τη διαλεκτική του αίματο. Ε, δεν θέλω να υποτιμήσω τους ε, αναγκαίους ε, αγώνες, ή, ξέρω εγώ πιο ειδικά τους εργατικούς αγώνες ε, που μπορούν να έχουν ε, κοινικέ, ωστόσο δεν, ε, δεν γίνεται να εφησυχαζόμαστε. Παλεύουμε για το αναγκαίο, δεν γίνεται όμως να, να εφησυχαζόμαστε. Νομίζω ας πούμε ότι το ίδιο... Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ ε, βέβαια, η φράση της, της, της εισηγηστής σα Η οποία λέει πούμε, ένα κίνημα αποδυναμωμένο και σίγουρα πολύ μικρό... Για να αντιμετωπίσει την απότομη συσσώρευση κεφαλαίων συμφερώνων και μιλιταρισμού. Η απότομη συσσόρευση κεφαλαίων συμφερώνων και λοιπόν. Οπότε μιλάμε ας πούμε, για την α... συσσόρευση ας πούμε, Απότομη αλλά και συνεχή. Ε, Ραχδέα και... και συνεχή συσσόρευση ε, μιλιταρισμού οι <Τιώνης> μάζε <Τιώνης> λοιπόν, η, η μάζες λοιπόν έτσι, και οι το, το λέω με την έννοια την, τη, τη, τη, τη, τη δημιουργική ε, δεν ξέρω, όποιοι διαβάσανε την προσφούρα μου αντιμιλικαρισμούς και αντιμιλικαρισμούς θα κατανοήσανε ε, η, η, η έννοια με την οποία τη εγώ ότι τη μάζα δεν έχει να κάνει ας πούμε, με την α, α, ατομικιστική γλώσσα την ελιτιστική γλώσσα ας πούμε, που απαξιώνει ας πούμε, τις μάζες δεν ταυτίζονται οι μάζες να πληθεί τα πλήθη είναι πλήθη ατόμων, πλήθη ιδιωτών. Η μάζα έχει συλλογική συνέστηση, συνέστηση συνείδηση, ας πούμε, και μία ποιότητα η οποία δεν υπάρχει κανένα άλλο ε, ανθρώπινο μόρφωμα. Όταν μιλάμε για τη μάζα, δηλαδή μιλάμε για την επαναστατημένη μάζα, την εξεγερμένη μάζα. Οι μάζες, λοιπόν, ε, επανεμφανίζονται, αναδύονται μέχρι την ιστορία εκ νέου, ε, ραγδαία κι αυτές, ε, ε, ε, έχουμε τρομερές εξεγέρσεις, λοιπόν, αλλά είναι γυ Γυμνές και από όπλα, από δύναμη, από εμπειρίες, από ιστορικές αναφορέ και γυμνές, άρα γυμνές πολιτικά. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το πώς, ας πούμε, θα, θα συναντηθούν οι δυνατότητες που μας τα υπάρχοντα αντάρτηκα εδάθη με την ε, εξέγερση ας πούμε, των, ε, των γυμνών ε, μαζών σε παγκόσμια κλίμακα έτσι πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε ας πούμε, τοπικιστικά ας πούμε, ε, άρα και εν τέλει και εθνικιστικά τα παραδείγματα είναι ε, η χιλή πούμε, οι δύο, τα δύο κύματα ξεχειριστικά και τα κύματα στη χιλή ε, τε, τεράστια σε, σε, σε συμμετοχή ας πούμε σε σε πρόταγμα, σε, σε βιώματα ας πούμε και τα λοιπά ε, σε συλλογικό δυναμικό ε, αλλά ε, ανίσχυρα πνίγηκαν ας πούμε στο αίμα Απ' την άλλη ας πούμε έχουμε τις, ε, μέσα στην ίδια περίοδο έχουμε την ε, ε, εξέγερση στις Ηνωμένε Πολιτείες mm. όπου πάλι ας πούμε, ε, η, η κρατική τρομοκρατία ας πούμε, δεν ε, έχει την υπεροπλία να το πούμε έτσι, ωστόσο ε, γεννιούνται, εγχειρήματα, γεννιούνται ας πούμε αρχίζει και ριζώνει η ιδέα της ε, κοινωνικής αυτοάμυνας. Έχουμε και, και άλλα παραδείγματα στην Κολομβία, στην ε, εξέγερση Κολομβία, όπου ε, παρά την κριτική που διάβασα για παράδειγμα από ένα κείμενο αναρχικών, ας πούμε κριτική, ας πούμε, στα στα προϋπάρχοντα Αντάρτικα για μιλιταρισμό, ξέρω εγώ, και τέλος πάντων, μία αρνητική κριτική. Έτσι. Από όσα γνωρίζω εγώ, έχοντα επαφή και μελετώντας το τι γίνεται στον κόσμο, ε, τουλάχιστον ο, η ΕΛΕΝ, η πιο παλιά μαζική Αντάρτικη Οργάνωση του, της Βλόμβιας, ε, είχε συμμετοχή ε, μέσα στην εξέγερση, ενεργό συμμετοχή πραγματοποίησε ας πούμε κατέλαβε και κατέστρεψε και πολλά στρασμήματα μέσα στην πρωτεύουσα και παραμένει ας πούμε είχε και οργανωτική συμμετοχή μέσα στην εκτέλεση. Ας πούμε, και παραμένει ένα έδαφος ε, διαθέσιμο για την, ε, τον αγώνα του κάτω κόσμου <laughs> λοιπόν, ε, κάτι αντίστοιχο συνέβη και στη Μιανμαρ, όπου εξέγερθε εξέγερση πούμε να είτε yeah. πνίγηκε στο αίμα yeah. και ωστόσο μεγάλα μεγάλα με εξεγερμένων προσέτρεξαν τα εθνικοπελευθερωτικά τα εθνικοπελευθερωτικά παιδί μου που υπήρχαν ας πούμε στην επαρκία προϋπήρχαν στην επαρκία της, της χώρας <συσχερ> και συμβατήθηκε κιόλα και ένα ενιαίο μέτωπο εντάξει βέβαια το πιο χαρακτηριστικό το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα α πούμε τις, ε, τις, τις, σχέσεις, έτσι, τις ε, οργανικές σχέσεις πούμε, μεταξύ των, ε, της, της κοινωνικής εκτέλεσης και του Αντάρτικου είναι το κουρδικό κινήμα ελευθερίας, ας πούμε, στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα, πούμε, ε, ε, επανέρχομαι, μιλάμε τώρα για την οργάνωση επαναθητικής αυτοάμυνας, ε, Λοιπόν, αρχικά όταν διάβασα την, τη δεύτερη πρόταση της πρότασης σας που λέει, αγωνίστηκε αναφέρομαι στην οργάνωση έτσι, αγωνίστηκε ώστε να συγκροτηθεί μια πλατιά ένωπη κοινωνική αντίσταση απατώντας άμεσα την δημοκρατία κράτους και αρθεντικών και λοιπά όπου ε, παίρνετε όρους ένιες ε, που έχει χρησιμοποιήσει η οργάνωση αρχικά είχα μια, έτσι, ένα ενδιασμό ότι εντάξει ξέρει είναι υπερβολής με υπερβολική υπερβολικά τιμητικό με για την οργάνωση δηλαδή ε, okay, το προέταξε αλλά υπήρχε απόσταση ακόμα μέχρι την, το, το να δοθεί πούμε, μια πραγματική υπόσταση στην πλατεία ένοπλη κοινωνική αντίσταση έτσι. Ε, ωστόσο οχι ε, και ε, okay, το το νόημα ναι, όντως, αγωνίστηκε, ας, και, και, και μία σφαίρα, να το πούμε έτσι, και μία τουφεγιά ε, ήταν αρκετή, ας, ναι, για να... Ε, για να πούμε ότι ναι, έδωσε αυτή την... Ε, έδωσε μία τέτοια βάση. Ε, ε, είναι αυτό που κάνει τη, τη διαφορά. Πάνω σε αυτό, θέλω να διαβάσω μόνο μία παράγραφο από το κείμενο που είχα γράψει πέρυσι ε, Ανταπόκριση την εβδομάδα εκδίκηση για τον σύντροφο Μάικλ Φόρεστ Ράινελ που δολοφονήθηκε με κυβερνητική εντολή. Α πούμε, μήνυμα αλληλεγγύη προ του συντρόφου τη ΗΠΑ. Ε, λοιπόν, επί έναν αιώνα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο όπου τέθηκαν σε δράση τα χημικά αέρια, τα δακρυγόνα, συνδράμοντα όλε τι πολιτικέ καταπίεσει και εκμετάλλευση, έχουν συμβάλει στην απαξίωση τη εθνική δημοκρατία όσο δεν το κατάφεραν τον ήχαρτο τα συστήματα πεθαίνουν λόγω των αναπόδραση των αντιφάσεών του και η πιο ριζική εσωτερική αντίφαση του καπιταλιστικού κράτου είναι η ταυτόχρονη άρνηση και ενσωμάτωση τη κοινωνία ω πολιτικό υποκείμενο υπουργό Ιστορία. Όταν, για παράδειγμα, η οργάνωση Παναστατική Ασφάλεια του Κοινοβούλου σε μονάδε ΜΑΤ γράφοντα ότι βάζει όλε τι δυνάμει τη και καλή τη συγκρότηση τη πλατιά ένοπλη κοινωνική αντίσταση για να τσακίσουμε την και την κυριαρχία των εκμεταλλευτών. Μία χειροβομβίδα για κάθε δαγιακριγόνο, δύο σφαίρε για κάθε μπάτση. Η φασίστητα που σηκώνει χέρι, έκανε κάτι παραπάνω από το να πάρει μία θέση μέσα στην πνευστική σύγκρουση. Έθετε το ζήτημα τη κοινωνική αυτοδιέφθυνση στην αντικειμενική ρίζα του. Εκεί που οι αντιφάσει γίνονται διαλυτικέ. Λοιπόν, αναφορικά τώρα στο σημείο τη εισήγηση που λέτε, α πούμε, ε, αναφέρεστε ας πούμε, στα γεγονότα με την. Ε, με την εκδίωξη των, των ΜΑΤ από το νησί και καταλήγει μια παράγωση που λέει το πιο σημαντικό που έμεινε από αυτή την υπόθεση είναι η αίσθηση ότι υπάρχει και άλλος δρόμος έξω από τη πολιτική, αν ο πιστέψει ότι έχει τη δύναμη και αλλά, λίγο παρακάτω που μιλάτε ας πούμε για την ε, ε, μετατροπή της ε, το, το του τρατοπέδου συγκέντρου ε, ε, σε στάχτες η οργάνωση επαγγελικής Προέταξε, ε, ας πούμε, ότι το, το, το, το πρωταρχικό καθήκον, η, η αναγκαιότητα, ας πούμε, για, την, ε, για το αντάρτυπο ε, είναι ακριβώς, ας πούμε, η οικογνώμηση του, αυτό που λέει η ένοπλη πλατιά ε, αυτοάμυνα, πούμε, έτσι. το το κοινωνικό μέτωπο με, με ισχύ. Με όρους, και με όρους στρατιωτικής ε, ισχύως. Αυτοδιέθυνση και στρατιωτικής ε, ε, ισχύως. Ε, ουσιαστικά πούμε, για, να, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε κάποια στιγμές, να μην βλέπουμε την ιστορία να περνάει μπροστά μας ε, ε, και εμείς να παραμένουμε παθητικοί, να χάνουμε πούμε, τις στιγμές ε, όπως ε, είπε η οργάνωση ε, αυτό που χρειάζεται είναι να ε, να καλλιεργήσουμε την ε, δυνατότητά μας να, να είμαστε παρόντες και να ε, οργανώνουμε την, ε, την υπεράσπιση ας τον των αγώνων και την ε, ενδυνάμωσή τους ε, και τις ε, κατευθύνσεις τώρα σχέση στο, στο ερώτημα που τίθεται που, που που τέθηκε από εσάς εκεί γύρω από το θέμα πούμε, της συνύπαρξης με άλλες πολιτικές δυνάμεις, πανταγωνιστικές ή εχθρικές, ας πούμε, τους φασίστες ή με την αριστερά. Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα το οποίο έρχεται πάλι στο προσκήνιο και σήμερα με αφορμή της το ζήτημα τη υγειονομική πολιτική, υγειονομικής πολιτικής πούμε, έτσι, και του υγειονομικού ή αγώνα να, από, ανάλογα από ποια μεριά το βλέπει ο ε, να θυμίσω εδώ ας πούμε ότι ε, και εδώ ας πούμε είναι ένα παράδοξο της ιστορίας το οποίο το μόνο που αποκαλύπτει είναι το μικροσκοπισμό ας πούμε ότι ε, κόσμος, κομμάτια του κινήματος οποίο, κατά το αντιμνημονιακό κίνημα συνετήχανε στον Κίνημα, στο οποίο κυρίθανε να παρισφρήσουν και οι χρήστε, και τότε δεχόντουσαν κριτική από το. Εγώ είχα παρότι για μια περίοδο τότε ήμουν στη φυλακή, όμω έστω και εγώ είχα στηρίξει πούμε, αυτή τη συμμετοχή. Ε, δεχόντουσαν κριτική από άλλα κομμάτια πούμε, του Ελευθερία κινήματο σήμερα βρίσκονται στην α, απέναντι πλευρά. Δηλαδή τα επιχείρηματα τα οποία, με τα οποία τους χτυπάγανε τότε, ας πούμε, μας χτυπάγανε τότε, ε, κάποια κομμάτια που τότε ήταν ενεργά. Πούμε, τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιούν σήμερα ενάντια πούμε, στο, στον κόσμο που παλεύει ενάντια στην α, υγειονομική α, τρομοκρατία. Ό,τι πάμε με τους φασίστες, κτλ. Ε, επ' αυτού ας πούμε, δεν υπάρχει κοινωνική πάλη έτσι, μέσα από η κοινωνική πάλη δεν έχει καμιά σχέση με οποιοδήποτε πουριανισμό, πολιτικό που είναι οργανισμό χωρίς ε, ανοιχτότητα, αν, αν, αν δεν μπορείς να είσαι ανοιχτός ας πούμε προς, τις, ε, προς την κοινωνική κίνηση ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση έτσι, να κάνεις ε, κοινωνική πάλη χρειάζεται πολιτική διαπάλη παντού όπου υπάρχει Αντίθεση, έτσι, εκεί πρέπει να βρισκόμαστε. Αυτό σημαίνει ισχύει, αυτό σημαίνει, α πούμε, αλλάζει το, τον κόσμο. Ε, το τι θα κάνεις εκεί που πρέπει να βρεθεί, κρίνεται από τις ιδιαίτερες συνθήκε, δηλαδή θα κατεβούμε μαζί με κάποιου, θα κατεβούμε χώρια, θα κατεβούμε και θα του ανοίξουμε τα κεφάλια, ας πούμε, θα του πετάξουμε μέσα από τον δρόμο. Όλα αυτά ε, ε, είναι υποσυζήτηση μέσα σε συγκεκριμένε συνθήκε από τα υποκείμενα που παλεύουν στην κάθε περίπτωση. Ε, ε, ωστόσο, ε, ε, δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλαγή κάρτα. Ε, ναι, δεν μπορεί να υπάρχει η πάλι αν δεν είσαι εκεί ας πούμε, που υπάρχει ας πούμε, η... η επίκαιρη αντιπαράθεση. Το είδαμε ας πούμε χαρί, και στην Ουκρανία ε, πριν κάποια χρόνια με το κίνημα του και την, ε, στη συνέχεια με τα αυτονισκιά κοινήματα στο Ντομπάς οι αναρχικοί εκεί παρότι συμμετείχαν υπήρχαν αναρχικοί ας πούμε οι από τη συμμετείχαν στην, ε, ε, στην εξέγηση του Μαϊκάν η άλλοι αναρχικοί έτσι που μετακτήτως η πολιτική αντιπαράθεση, οι οποίοι συμμετείχαν ύστερα, ας πούμε, στα αυτονομικά κινήματα του, του, στον Ντομπάς, ας πούμε, και, και Λοιπόν, ε, το θέμα είναι ότι ούτε, ημένο, ούτε ηδε, ε, η Νέν, ούτε η ΔΕ, ήταν ικανοί, ας πούμε, να επηρεάσουν οποιαδήποτε εξέλιξη. Ε, ακριβώς, ας πούμε, ότι παρότι συμμετείχανε κιόλα. έτσι. Ε, Υπήρχανε κι άλλα κομμάτια, ε, τα οποία, ας πούμε, δεν συμμετείχανε πουθενά. Ε, με κανέναν εθνικισμό ας πούμε και τα λοιπά με κανένα φασμό, με κανέναν εθνικισμό λοιπόν ε, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ήταν έτοιμος για να ταποκριθεί ας πούμε στις, ε, στα δικηβεύματα ε, των εξελίξεων και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση ας πούμε. οπότε ε, αφέθηκαν, αφέθηκε ας πούμε, η ιστορική συγκυρία ε, στους, σε άλλους παράγοντες στου τους ε, ε, Ουκρανούς εθνικίστες και, ε, και στο Ρώσικο ας πούμε, περιερισμό ε, Στην πραγματικότητα το θέμα δεν είναι αν ή δεν κατεβαίνεις παντού πρέπει να κατέβεις το θέμα είναι αν είσαι έτοιμος να κατέβεις αν είσαι έτοιμος να αλλάξεις ας πούμε, τη, τη ροή ας με τον, ε, το γεγονότο. να, να αρπάξει τη ροή των γεγονότων από τα χέρια του των καθεστωτικών δυνάμεων των όποιων καθεστωτικών δυνάμεων λοιπόν ε, αν δεν είσαι έτοιμος έτσι αν δεν είσαι έτοιμος ε, να μπεις στην ε, διαλεκτική της, ε, της βίης αναμέτρησης όπως λέγαμε από, από πριν ας πούμε, και πιο ειδικά ας πούμε, να, κατέβεις, ε, να μπεις στην πολιτική διαπάλη μέσα στο κοινωνικό πεδίο εκεί που αναπτύσσεται η ε, κοινωνική σύγκρουση είναι αναμενόμενο ότι θα είσαι, όπως γράφεται στην εισήγηση έρμεο της που προωθούν τα κέντρα εξουσίας. Ακριβώς γι' αυτό, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα μετά την ήτα του αντιμετρομονιακού κινήματος και ακόμα περισσότερο σήμερα, αυτή την περίοδο των τελευταίων δύο χρόνων, δύο-τρύο χρόνων, Έχουμε τεράστιες εκτόσεις, και αναφέρομαι ειδικά στους αλλαγικούς του ελλαδικού χώρου, έχουμε τεράστιες εκτόσεις, ας πούμε, στα πάντα, στην πρακτική, αλλά και στην, στην ιδεολογία. Σαφώς έχουμε το κλασικό σχήμα που πλέον έχει παγιοποιηθεί της, της μετάθεσης της εξέγερση σε έναν μεταχρόνο, έτσι, η οποία όλο και περισσότερο, όλο και πιο σφιχτά οργανώνεται αυτή η μετάθεση σε αντιεξέγερση, σε ενεργητική αντιεξέγερση ε, και επίσης έχουμε ας πούμε και το σχήμα που είπα πριν με την ουτοπία και τη διαμεσολάβηση ε, δηλαδή την μετάθεση του φαντασιακού σε έναν αόριστο χρόνο έτσι, το προτάγμα τα ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο τα οποία συνοδεύονται στη συνέχεια, αςούμε, από θέσεις ε, σοσιαλδημοκρατικές ε, και δεξιές σοσιαλδημοκρατικές, αςούμε, να αλεύτε, μισθή, ας πούμε, δηλαδή ικανοποιούνται με το να λένε, ξέρω μισθή, πούμε, έτσι, ε, η μία διαχείριση και άλλη διαχείριση και τρέχα γύρευε. Είναι, είναι αναπόφευκτο, ας πούμε, ότι αν δεν, έχεις, ε, ε, αν δεν υπάρχει πρακτική να Απόπειραση άμεση κοινωνική αυτοδιέθεση. Αν δεν υπάρχει άμεση πάλι για την ε, κοινωνική αυτοδιέθεση, έτσι που σημαίνει αςούμε, ε, πάλι για την ε, πολιτικοστρατητική συνοργάνωση τη βάση, ε, είναι συνέχεια να οδηγήσει σε, ε, σε θέσει ε, κατευθυντικέ, να μιλά τη γλώσσα του τη γλώσσα αςούμε, του εχθρού. Ε, και να παθητικοποιήσει. Να γίνει δηλαδή όπως έγραψαν οι σύντροφοι, έρμεο ας πούμε, ε, των ε, κέντρων εξουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα βέβαια είναι η, ε, η εστίαση τα τελευταία δύο χρόνια πούμε, στην ε, υγειονομική αφήγηση, έτσι, η, η υγειονομικοποίηση τη πάλι, ε, της κοινωνική πάλι ε, ως παράγωγος της υγειονομικοποίησης, πούμε, της ε, κατεστοτικής ε, ε, πολιτικής. Λοιπόν, η, η οποία καταλήγει αυτή, αυτή η στάση, ας πούμε, καταλήγει και σε, σε θέσεις που είναι κατά βάθος εθνικιστικές, έτσι, δηλαδή μετράμε, ας πούμε, αναπαράγουμε τις, ε, τις, τις κρατικές μετρήσεις, ας πούμε, για τους ε, θανάτους από τον COVID-2, όχι ότι δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι, σαφώ πεθαίνουν οι άνθρωποι, έτσι, αλλά την ίδια στιγμή, ας πούμε, δεν, ε, ξεχνάμε όπως ξεχνάγαμε επί δεκαετίες, ας πούμε, τους χιλιάδες που πεθαίνουν καθημερινά από ασυτή, πούμε, στην ε, Αφρική και όλα τα παράγωγα, ας πούμε, τα θανατηφόρα παράγωγα του ε, καπιταλισμού. Έτσι. Ε, στην πραγματικότητα είναι ο, ε, ο κυροσκοπισμό. Ο οποίος ας πούμε γίνεται έρμεο ε, αυτού που έχετε γράψει ας ό ε, ε, της, της, της προπαγάνδας του θανάτου ε, ως απόλυτο τυνοπτικό προϊόν. Ε, και βέβαια ας πούμε τις αναπαραγωγές ας της της ε, ατομικιστικής ας πούμε διευτελούς αντίληψης ε, ε, περί επιβίωσης. Ναι. Ε, λέτε σε ένα σημείο, έτσι, περιγράφοντας για το, το, το, το τι γίνεται η στο νησί. Η επίδειξη δύναμη του κράτου έχει στόχο να ελέγξει από τις δράσεις και να καθυλώσει στο συνειδητικό των ανθρώπων την ιδέα ότι είναι ουσιαστικά δύνατο να ανατραπεί η κυριαρχία του. Έτσι. Ακριβώς εδώ έρχεται η Τοποθέτησε οργάνωση επανεσυγχιστή Αφάμινα, ό,τι είπαμε μόλις πριν, έτσι, αν, δεν, αν δεν θέλεις να πάρει την πρωτοβουλία, την πρωτοβουλία της ατρίξης, την πρωτοβουλία της αλλαγή συσχετισμών, βυθίζεσαι σιγά σιγά σε ένα βρόχο αφομίωση, και βυθίζεσαι ταυτόχρονα και στην υποκρισία. Σαφώς, να τις χρησιμοποιήσετε μια έννοια που έχει ζουμή, ότι αναπτύσσονται νέες σκεπτοδομές. Είναι ακριβώς έτσι, α πούμε. Και αυτές οι σκεπτοδομές, οι οποίες διαμορφώνουμε αυτή την περίοδο, τώρα σε τρέχοντα χρόνο, ή μένει ή δε ή όποιες σκεπτοδομές ε, θα μας ακολουθήσουν όχι απλά θα μας ακολουθήσουν θα αναπαράξουν τον κόσμο τους το επόμενο διάστημα ε, υποσημείωση λοιπόν τόσο πάνω, για να ξεμπλοκάρουμε να συνεχίσουμε η... λέγαμε οργάνωση παραδεισμής αυτοάμυνας πολιτική κρίση οικονομική κρίση πάμε στην οικονομική κρίση ε, οπότε στην έννοια που είπατε, ας πούμε, απότομη συσώρευση κεφαλαίων και συμφερόντων. Ε, όπως είχα σημειώσει την μπροσούρα πούμε, για τον αντιμιλταρισμό κτλ, ε, για την κοινωνική βάση δεν υπάρχει χρόνος. Ειδικά τώρα ειδικά τώρα πια, στην εποχή που μπήκαμε, πούμε, της ανάδυσης των γυμνών μαζών, ας πούμε, της, του, του, του, του, του τυφλού θανάτου, να το πούμε, έτσι, όπου πλέον, ας πούμε, η ζωή έχει γίνει ε, μετρήσεις α με οικονομία, έτσι, μεγέθη στάθμισης ελέγχου ε, και κέρδους. Ε, το κοινωνικό σημαίνει εδώ και τώρα. Ε, δεν υπάρχει αύριο και για πολλούς δεν υπήρχε ούτε σήμερα και όσο αργούμε αυξάνονται αυτοί οι πολλοί πούμε, για τους οποίους δεν θα υπάρχει ούτε σήμερα. Και, Μόνο μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση, ας, μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση γεννιούνται οι επαναστάσει. Κατανοώντας ότι δεν υπάρχει αύριο. Οπότε ας πούμε όλοι πρέπει ας πούμε, να περάσουμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή με, με, με, την κριτική, με δεδομένη την κριτική την οποία ανέφερα πριν σε σχέση με μία περίοδο πώς αντιληφθήκαμε την αυτοοργάνωση ε, μέχρι τώρα. Έτσι, πρέπει να κάνουμε ένα άλμα σε μία νέα... Έννοια αυτοοργάνωσης, ε, έννοια δεν την επινόησα εγώ, ε, το παράδειγμα υπάρχει, νέα με την έννοια πούμε, της αναγκαιότητας να, να, να διαχυθεί, να οργανωθεί, ας πούμε, να γίνει ο, ο προσανατολισμός μας. Πάλι θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το κείμενο προς τους ε, Βορειοαμερικάνους ε, συντρόφους, ε, αναφορικά δηλαδή στην... Ε, στην εγκατάλειψη της έννοιας της ε, συγγένειας και στην ε, ανάδευση της έννοιας της ε, συμπεριληπτικότητας. Λοιπόν, στην ε, περίοδο που άρχισε να αποκαλύπτεται με την επιδημία του SARS-CoV-2, η εκδήλωση του κοινωνικού σώματος είναι αμυγώς αρνητική και προσδιορίζεται μόνο από τις ταξικές σχέσεις. Όλοι φαντάζονται ότι είναι ενδεχομένως νεκροί. Η ταξική βάση είναι προδιαγεγραμμένα νεκρή και τώρα αρχίζει να το φαντάζεται. Τώρα, μαχόμενη αποκτά επίγνωση του δεδομένου ότι την χειρίζονται ομά και ότι είναι διαλυμένοι. Αλλά η εξέγερσή τη ακόμα δεν μπορεί να είναι πραγματική δράση, είναι παράσταση και αμοιβαία αναγνώριση, κοινωνούμενη συνείδηση τη κατάστασή τη. Όλε οι εμπειρίε αυτοοργάνωση των προηγούμενων δεκαετιών έχουν δώσει τη θέση του στην πάλι για επιβίωση. Ό,τι ξέραμε αποδεικνύεται μη ικανοποιητικό. Η σεχταριστική και συχνά ελπίστρια αυτοοργάνωση των προηγούμενων δεκαετιών. Δεν έχει κανένα δυνάμεις για να αντιληφθεί τον κόσμο ενία, πόσο μάλλον για να πάρει υπαναστατικές πρωτοβουλίες ή ε, συνένωση των προεκταριακών θαυσμάτων. Οπότε συμπιέζεται και αυτή η αγρία από την επέλαση της στρατιωτικής και οικονομικής τρομοκρατίας. Η αυτοοργάνωση αναδύεται με νέες μορφές, με συνέστηση της απεριόριστης κοινότητας ενάντια στον ολοκληρωτισμό της απεριοριστης κοινοτητα εναντια στον κυριαρχίας. Με την αυτοοργάνωσή του, οι καταπιεζόμενε κοινότητε, οι μαχόμενες γυναίκε, οι μαχόμενοι ηθαγενεί, οι μαχόμενοι μη λευκοί των λεγόμενων ύπα, ξαναδημιουργούν τη χαμένη ανοιχτή κοινότητα. Είναι οι ίδιοι εκείνοι που χτίζουν ένα οικουμενικό φεντεραλιστικό κίνημα και όχι κάποια ηγεμονική πολιτική οργάνωση. Διότι αφού το ολοκληρώθηκαν η καπιταλιστική απήκηση τη γη και η κλασματοποίηση των σχέσεων αποκλεισμού και εκμετάλλευση, καμία επιβίωση πολιτική αυτάρκεια δεν είναι εφικτή. Μέσα στην άγρια πάλι τη ταξική βάση και οφορείται το εκρηκτικό αρνητικό φαντασιακό, απόλυτα αντικρατικό, που θα αλλάξει τι ταξικέ και πολιτικέ συνθήκε. Ήδη υφαίνονται τα προπλάσματα ενό νέου πολιτικοκοινωνικού προσανατολισμού. Αναπόδραστα, το κοινωνικό σώμα θα αυτοεπαναπροσδιοριστεί εντελώ πολιτικά και τελώς αντικρατικά, παρότι θα χρειαστεί καιρό, πολλέ αιματηρέ μάχε, μέχρι το εξελισσόμενο επαναστατικό φαντασιακό να γίνει ικανό να μια νέα καθολικά κοινή γνώση. Με δεδομένο ότι η παρούσα γνώση θα εξακολουθεί να μην είναι ικανή να επινοήσει το κατάλληλο φαντασιακό για τη συνολική αλλαγή κόσμου αντίληψη, το πρόταγμα οργάνωση σε ομάδε συγγένεια είναι ιστορικά νεκρό. Δεν έχει πλέον να προσφέρει φαρμακευτικό στην άμεση πάλι. Τα μεγέθη τη κοινή έκρηξη των κοινών αναγκών και του συλλογικού φαντασιακού δεν χωράνε σε καμία περιχαράκωση. Συγχρόνω, για να επιβιώσουμε και για να απελευθερωθούμε, χρειάζεται να αποβάλουμε τον φατριασμό. Η πολιτική περιχαράκωση στην Γένεια αποτελεί εχθρό τη κοινότητα. Ιστορικά αυτή γέννησε τον πόλεμο, την πατριαρχία, το κράτος. Όλο και περισσότεροι σύντροφοι το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά πρέπει το ρήγμα αντίληψη και πρακτική να γίνει βαθύ. Να εγκαταλείψουμε κάθε μεθοδολογία που πηγάζει από το φόβο του διπλανού μα και μα εμποδίζει να συνοργανωθούμε δεσμευόμενοι στο πάθο των μέγιστων ανατροπών. Να ξεριζώσουμε από την καρδιά μα τη ματαιότητα. Σε μια φάση όπου πασιφανώ η πορεία τη ταξική πάλη ξαναπιάνει επιταχύσει και τρέχει ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη, αδιαφυσβήτητα είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τη βέλτιστη ειβιληξία, την ικανότητα να είμαστε παντού, αλλά και συνεκτικοί, την ικανότητα να συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας. Αστραπία, τόσο που να μπορούμε να εγκαθιστούμε ισχυρά προγεφυρώματα, αλλά και να μεταφέρουμε εγκαίρο στη ζωντανή παρουσία μας και υλικό σε νέες αιστείες, σε χρόνους που δεν επιτρέπουν στον εχθρό να διαχειριστεί τη συνολική κίνηση Αυτέ οι συνθήκε ανταπόκριση του αγώνα στι τρέχουσε ταξικέ συνθήκε απαιτούν αναβαθμισμένε οργανωτικέ διεργασίε. Ακόμα δεν είμαστε ικανοί να δράσουμε πάνω στι ταξικέ συνθήκε, μα ούτε το σύστημα μπορεί να τι βελτιώσει. Η πολιτισμική κρίση είναι πιο βαθιά από ποτέ πριν. Είναι οριακή. Έφτασε η ώρα να βγούμε από τα βολικά στεγανά. Τίποτα δεν θα μείνει ίδιο, ούτε οι οργανώσει μα, ούτε η καθημερινότητά μα, ούτε οι τόποι μα και το έδαφο που βαντάμε. Θέλουμε δεν θέλουμε. Λοιπόν, θα, θα κρατήσω α πούμε, ναι, θα κάνω ένα άλμα. Δηλαδή, ήθελα να, φαρθ, να αναφερθώ επειδή είμαι στο, στο πρόταγμα τη Οργάνωση Παρασκευή Αυτοάμυνα, στο πώ συνδέει ε, την, ε, τα τρία σημεία που βάζει. Ας πούμε. Δηλαδή, άμεση ανατροπή του πολιτικού-οικονομικού καθεστώτο, ε, άμεση απαλωτρίωση πόρων, εδαφών κτλ. και ταυτόχρονα, ας πούμε, άμεση αυτοδιεύθυνση, κοινοτισμό, φεντεραλισμό. Ωστόσο, δεν στέκομαι εδώ για να πω αυτά που νομίζω ότι είναι τα. Το ζουμίρε, παιδί μου, για να, για να κλείσω. Ε, τέλος, πέσω, πίσω από την οικονομική αδυναμία μας και την πολιτικοστρατητική αδυναμία μας, έτσι, σαν, ε, σαν καταπιεζόμενοι, αλλά και πιο ειδικά σαν αναρχική, ε, ε, ε, υπάρχει η υπαρξιακή αδυναμία μας. Έτσι, ε, ε, ε, είναι μια υπαρξιακή αδυναμία. Το μόνο που μπορεί και μα ε, φυλακίζει είναι οι μάχες που έχουμε αφήσει... Ανολοκλήρωτες Ωστόσο όπως και το PKK Η φυλακή ή οποιαδήποτε φυλακή Είναι Το πιο κρίσιμο Πεδίο μάχη Εκεί που κρίνεται η αντοχή σου Και το κατά πόσο μπορείς να Συνεχίσεις Όλες οι μας μέχρι τώρα Νομίζω ας πούμε Ότι ήταν ήτες Ελήξης της Αντάρτικης κοινότητα. Τη πιο ανοιχτή τη κοινότητα, του, του πιο πλατιού ε, στη Εντάξει, τε, ήθελα να κάνω για ένα, να πω και κάποια σημεία τη προσωπική μου ιστορία και απολογιστικά κιόλα και αυτοκριτικά, γιατί ήταν το κατάλληλο πλαίσιο, η κατάλληλη στιγμή. Έτσι. Αλλά εντάξει, έχουμε χρόνο, μπορώ να τα γράψω, θα τα ξαναδούμε. Ναι. Τέλος, είμαστε σε μια κυριακή με, με το φόβο και τη φρίκη Έτσι, ε, Δεν πρέπει να τα Έτσι, Δεν πρέπει να αποθήσουμε τη φρίκη Αντιθέτως, ας πούμε Η, η φρίκη πρέπει να γίνει να πολιτικοποιηθεί, ας πούμε έτσι. Πρέπει να γίνει συνέστηση, Να γίνει ντροπή Συλλογική ντροπή, κοινωνική ντροπή, α πούμε Και να, να γίνει φόβος πούμε, Να γίνει τρόμος αλλά όχι τρόμος, ας πούμε, για το τομάρι μας, αλλά τρόμος, ας πούμε, για το κοινό μέλλον μας. Ας πούμε, τρόμος, ας πούμε, για, τη, ε, ε, για το τι, που, τι αφήνουμε. Πού πάει ο κόσμος, ας πούμε. Έτσι. Τι είμαστε τελικά. Λοιπόν, ε, θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι η στιγμή που χρειάζεται μια νέα επαναστατική οντολογία και κοσμολογία. Ε, και αυτή δεν μπορεί παρά να γεννηθεί, ας τι ειμαστε τελικα λοιπον θεωρω ρε παιδι μου οτι ειναι η στιγμη που χρειαζεται μια νεα επαναστατικη οντολογια και κοσμολογια και αυτη δεν μπορει παρα να γεννηθει ας πουμε μέσα στην ε, επαναστατική πάλι ε, από όλα τα κομμάτια πούμε, του, του, του, του κινήματος. Ε, νομίζω πούμε, ότι το, το, το, το κύριο που χρειάζεται να καλλιεργήσουμε έτσι, να ξεχάσουμε δηλαδή, κανόνες, μεθοδισμούς λοιπά το κύριο είναι η ηθική του συλλογικού πολιτικού υποκειμένου. Λοιπόν και α, νομίζω πούμε, ότι η, η πιο καθαρή πράξη ε, το πιο πλήρες βίωμα, έτσι, αυτής της ιστικής πούμε, είναι το αντάρτικο, είναι η αντάρτικη αυτοθυσία, έτσι; Το αντάρτικο δεν είναι ένας εξυπνακισμός, ε, είναι η απόφαση να διακινδυνεύσεις τα πάντα, να αντιστρέψει ας πούμε τις, ε, ε, τις του την του φόβου πούμε για χάρη, πούμε, του πούμε, της, της, της ανάπτυξης, με του συλλογικού πολιτικού υποκειμένου. Ε, πολιτικού με όρους αυτονομίας, έτσι, με όρους ε, επαναστατικού. Ε, και είναι ακριβώς, σε αυτή την απόφαση και σε αυτό το βίωμα, αυτό δεν το λέω θεωρητικά, έτσι, το λέω μέσα από την, από την εμπειρία μου, ρε παιδί μου, από τον απολογισμό του μέχρι τώρα βίου μου, έτσι, ε, είναι... Ο, είναι σε αυτή τη μετάβαση, σε αυτή τη διάσκηση του συνόρου ε, από την ανάποδη ε, που η προσωπικότητα ας πούμε, ολοκληρώνεται στον καλύτερο τρόπο που μπορεί να το, το κάνει ας όσο πιο πλατιά ε, μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, ε, αλλιώς ας πούμε η, η ελευθερία είναι... ο αγώνας για την ελευθερία είναι εθελοντικός. Ε, κανείς δεν θα πειθαρχήσει κανέναν κανείς δεν θα βάλει κανέναν σε σε καμία γραμμή έτσι ε, ωστόσο ας πούμε σε αυτή τη συστράτευση ε, είναι που η προσωπικότητα ας πούμε βρίσκει τη την, την, την μεγαλύτερη ελευθερία τη μεγαλύτερη την, την, την πλουσιότερη ας πούμε, ε, συνάφεια και κατανόηση του αυτού της και ε, του κόσμου ε, είναι αυτό ας πούμε που με μία φράση, με μία έννοια, είχε συμπυκνώσει ο Ετιέντε Λαμποεσί έτσι, ε, ε, πραγματικά περιοδούλειας ε, που είχε γραφτεί 500 χρόνια πριν, έτσι, ε, όλοι έκαστος, ε, δηλαδή όλοι για τον καθένα και καθένας ε, για όλους, ε, ε, ή ακόμα πιο έτσι, με, με πιο σχολαστικούς όρους έτσι, ο, ο καθένας η κοινότητα μέσα στον καθέναν, έτσι. Η κοινότητα όπως την κουβαλάει ο καθένας μέσα του, ας πούμε, και η κοινότητα που κουβαλάει το, τον καθέναν, την, την ανάγκη και τη δυνατότητα και τα πάντα, ας πούμε, του, ε, του καθενός, ας πούμε. Ε, διαλεκτική της συλλογική ευθύνης και της ε, πρωτοβουλία. Τέλος, ε, κλείνω, ας πούμε, με την... Ε, με ένα σχόλιο, μάλλον δύο πραγματάκια. Ε, ένα πάνω στην ε, συγκεκριμένη συγκυρία που βρισκόμαστε τώρα. Νομίζω, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που πρέπει να πειραματιστούμε ενεργά πάνω στη γνώση που αποκτήσαμε, γνώση δυνατοτήτων, έτσι, επίγνωση δυνατοτήτων που αποκτήσαμε το διάστημα των προηγουμενων 2 2-3 χρόνων με τις εμπειρίες τις οποίε αναφέρθηκα, η μαύρη εξέγερση, η αντοχή κάποιων αντάρτικων, ε, εξεγέρσεις και σφαγές ας πούμε και λοιπά και λοιπά Έτσι, και τις που είχαμε από το ελλαδικό κίνημα ε, το πώς ξαναβγήκαμε στο δρόμο αλλά και τα όρια της εξόδους μας στο δρόμο και λοιπά, και λοιπά λοιπόν με την επίγνωση των δυνατοτήτων που αποκτήσαμε σε αυτή την σύντομη περίοδο νομίζω πρέπει να πειραματιστούμε πρέπει να πειραματιστούμε στις που περιέγραψα δηλαδή το, το την ανάπτυξη ε, βάσεων στήριξης ε, για το ε, διάχυτο ε, αντάρτικο, ε, διάχυτο όχι με την έννοια, με την ε, τέλο ε, τέλος πάντων αυτό που εξήγησα πριν, ας πούμε, ε, με την έννοια του ανοιχτού, πούμε, του κοινωνικού, ε, και της προετοιμασία για τις επόμενε ξεχέρις που φτάσουν ε, στο επόμενο διάστημα. Ε, αυτή η εμπειρία που πρέπει να δημιουργήσουμε τώρα και ο απολογισμός αυτής της εμπειρίας έτσι δηλαδή το, το φαντα... να βάλουμε το φαντασιακό στη δοκιμασία ε, να το απολογίσουμε και μέσα από αυτήν την ε, ζωντανή διεργασία πούμε, να προετοιμαστούμε για ε, να ανταποκριθούμε ας πούμε, στις ε, μεγάλες εκρήξεις που θα έρθουν ε, σύντομα και θα πρέπει να είμαστε έτοιμε για αυτές Έτοιμες για να μας αλλάξουν. Θα μας αλλάξουν. Εκεί. Θα αλλάξουν και το φαντασιακό. Θα αλλάξουν τη γνώση μας. Ε, θα αλλάξουν τον τρόπο μας. Ε, έτσι νομίζω ότι θα καταφέρουμε... Ε, έτσι νομίζω πρέπει να πράξουμε, πούμε, για να καταφέρουμε να... να δημιουργήσουμε το έδαφος για νέες επαναστατικές εδαφικοποίησεις. Ε, σίγουρα θα πρόκειται, πούμε, για... για μάχες σκληρές. Έτσι, αλλά δεν υπάρχει πίσω δρόμος. όπως ε, έχουν δείξει ας πούμε και οι σύντροφοι στα αντάρτικα βουνά του Κουρδιστάν τα τελευταία δύο χρόνια, δυο μισή χρόνια έτσι, που έχουν καταφέρει να αποθήσουν, να μπλοκάρουν την πιο μεγάλη αντιπαναστατική επιχείρηση που έχει εξαχθεί ας, τις ε, τελευταίες δεκαετίες, δεκαετίε. Δύο εισολέ, δηλαδή, τι βολέ του Τούρκου στρατού, α πνόκού σύγχρονου να τοικού στρατού στην ε, Αντάρτικη βάση. Έτσι πρέπει να μα τρομάζουν τα όπλα του, δεν πρέπει να μα τρομάζει ο κόσμο του. Δεν πρέπει να μα τρομάζει ο κόσμο τη αποστασιοποίηση, α πούμε, και η τεχνοκυριαρχία είναι αποστασιοποίηση, α πούμε. Ο άνθρωπο ή ανθρωπινότητα α πούμε, μπορεί και τα ειρπιδάει όλα αυτά. Λοιπόν. Και. Σημειώνω, χαίρομαι, ας πούμε, που σημειώσατε στην εισήγηση ότι mm. αυτό που είπε οργάνω, οι οργάνωσες που έκαναν την αναφορά της στο σύντροφο Χριστόφορο Μαρίνο, οι, οι αγώνες μας έτσι, και ο αγωνιστικός βίος είναι γιορτή. Έτσι, είναι γιορτές, είναι καθημερινές γιορτές μέσα στη βαναυσότητα που έχουν τις οποίες μέσα στις γιορτές μας ζωντανεύουν, ας πούμε, μνήμη η οποία δεν είναι μνήμη αφηρημένη, είναι μνήμη προσώπων. Μέσα, δηλαδή, στην επαναστατική πάλι, ε, επανέρχονται ας πούμε, όλα τα πρόσωπα ε, που έχουν υπεράσει, ας πούμε όλες οι απουσίες ας πούμε, της ε, ιστορίας γίνονται ε, παρουσίες. Ε, εντάξει, σταματάω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για όσους έχουν αντέξει. Το είναι τα Για <factories> Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, να, να το εκλάβω αυτό ως ε, ε, απάντηση, ας πούμε, α yok, σας κούρασα τόσο πολύ που δεν θέλει να μιλήσει, έτσι. Εντάξει. <despite> δηλώνουμε ες απο την αρνηδωνμία τη την η η η η η η η μόνα η τα η η η η έτσι, ε, αν εξαιρέσουμε ας πούμε, την α, επιδημία ε, Ότι άλλο ανέφερα πούμε, ε, Είναι ε, Υποκείμενα που αγωνίζονται Ακόμα και οι μετανάστες ας πούμε, έτσι, Που χτυπιούνται ας πούμε, στα, στα σύνορα ας πούμε, Είναι υποκείμενα που αντιστέκονται ε, Η ίδια η απόπειρα πούμε, της, Με τις ε, Είναι μια ε, Πράξη αντίστασης Λοιπόν ε, ίσως η εξαίρεση εδώ να είναι, ας πούμε, η επιδημία με την έννοια, ας πούμε, ότι δεν, δεν συγκροτεί ένα υποκείμενο ένα συλλογικό υποκείμενο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ας πούμε, αναφερόμενη στην ε, συγκεκριμένη επιδημία ε, είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, το, ε, το καθεστώς ε, επιχειρεί να, ε, να αφομοιώσει, ας πούμε, το Πάσχων σώμα στη δική του πούμε, πολιτική. Έτσι. Ε, δεν είναι δηλαδή το, το υποκείμενο, οι με το, το υποκείμενο που εξεγείρεται, okay, αλλά είναι το, το υποκείμενο το οποίο το, το κράτος το αναδεικνύει ε, χειριστικά, επειδή, είναι ακρι, ακριβώς, έχει, επειδή έχει φτιάξει ακρι, ακριβώς τις συνθήκες για να φέρει την, την ευαλωτότητα στα δικά του μέτρα ε, και πρακτικά και αφηγηματικά, πούμε, ιδεολογικά. Ε, αυτό το λέω τώρα ειδικά σχέση με την ε, ε, επιδημία. Ε, τώρα γενικότερα <χω> η έννοια πούμε, του, του, του, του γυμνού, ας πούμε, ε, σώματος έχει να κάνει, ας πούμε, δηλαδή ε, η γύμνια... Ε, το είπα, ότι είναι μια έννοια που την έχει χρησιμοποιήσει, την έχει τον Ίσο Αγκαμπέν, καιρό τώρα, και έχει δίκιο, παρότι, ας πούμε, εστιάζει, ας εστιάζει στα αστικά δικαιώματα και στο πώς έχουν απεγδηθεί από τα ε, ανθρώπινα δικαιώματά τους, τα οποία, αυτά που είναι επισήμως αναγνώρισμα ως ανθρώπινα δικαιώματα, είναι αστικά δικαιώματα, πούμε, έτσι. Ε, οι μετανάστες ποιοί, ε, οι μετανάστες, ε, η, η υγεία έχει να κάνει και με αυτό ας πούμε, έτσι, αλλά έχει να κάνει με, με όλη την εξέλιξη της ε, κυριαρχίας όλη την εξέλιξη του καπιταλισμού έτσι, δηλαδή γυμνές μάζες από πολιτική έκφραση γυμνές, ας πούμε, και από επιβιωτικές ε, ε, από επιβιωτικούς πόρους από συνθήκες ε, όχι μόνο διατροπή πούμε, έτσι, και συνθήκες υγείας και τα λοιπά Γυμνέ από τα πάντα είναι, είναι πλέον πούμε, τα, τα πλήθη της όσο πα προ τα κάτω στην ταξική βάση. Έτσι, τα, τα πλήθη ας πούμε, και όσο πά, σε, σε βαθμίζονται μεγαλύτερο αποκλεισμού, λοιπόν, ε, έχει πλήθη τα οποία είναι μόνο ε, αριθμή. Okay, είναι οικονομικά μεγέθη Η ζωή πλέον είναι, η ζωή και ο θάνατο, πλέον είναι οικονομικό μέγεθο. Ε, αυτός προς την έννοια της γύμνιας, ε, αλλά εξήγησε, αςούμε, και πώς μέσα στην εξέλιξη του κοινωνικού κινήματος ε, παγκοσμίως, την αποσύνθεση του εργατικού κινήματος και του σοσιαλιστικού κινήματος κλπ, η γύμνια είναι και γύμνια πολιτική. Ε, δηλαδή, δη δη δη δη μάζες χωρίς ισχύ, μάζες χωρίς προσανατολισμό, προ προ αςούμε, όραμα, χωρί προσανατολισμό κτλ που αναγκάζονται να τα επινοήσουν αυτά η ανάγκη μάλλον της πυροδοτίας με την επινόηση πούμε, των δυνατοτήτων αντίστασης, νέων οραμάτων και τα λοιπά, μέσα στην, μέσα στην εξέγερση μέσα στην ίδια την, την πάλη η τηγίνεια μπορεί να τη δούμε ρε παιδί μου και και σαν αντικαθρέφτισμα έτσι. Ε, και, και είναι ακριβώς είναι η... ε, είμαστε μέσα στον, στον πυρήνα του αστικού πολιτισμού έχει να κάνει με την αδιαφορία με την ε, απάθεια έτσι, το, το πώς δηλαδή ο, ο πόνος δίπλα έτσι, ο πόνος του διπλανού της διπλανής ας πούμε περνάει ε, αδιάφορα ε, υπάρχει σαφώς ας πούμε μια ιστορική εξέλιξη πούμε, σε αυτόν τον άξονα έτσι, η αδιαφορία ας πούμε, ως ίδιον χαρακτηριστικό δηλαδή του αστικού πολιτισμού έτσι, έχει υπερσυσσωρευτεί ας πούμε, σε, σε ένα τεράστιο βαθμό λοιπόν. Άρα ε, το, τα, τα πάσχοντα σώματα ας πούμε είναι, είναι γυμνά επειδή εμείς τα βλέπουμε γυμνά ε, εμείς τέλος πάντων οι, οι, οι θεατές έτσι, οι ιδιώτες ε, οι άλλοι. Λοιπόν, επειδή εμεί τα βλέπουμε γυμνά από την... Α, α, α, δεν βλέπουμε το, το, το, το, την, α, την αγωνία τους, ας πούμε. Έτσι. Την αγωνία τους, την κατάστασή τους, ξέρω και τα λοιπά. όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω αν βοήθησα καθόλου, ας πούμε. Ήθελες κάτι... Μπορεί να λίγο αμπελοφιλοσοφία αυτά που απάντησαν. Τιρίω αυτό για να δει περισσότερο το σκεπτικό ήθελα, γιατί με έχει αφήσει κάπως... Κοίτα, ναι, να το, να το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένο π.χ. σε σχέση με τη δική μα περίπτωση. Έτσι. Εδώ ο ελληνικό χώρο, π.χ., Βόρειο Αιγαίο και δεν αφορά μόνο εσά, ειδικά εσά. Εσεί είστε και εκεί. Έτσι. Ε, είστε και κάποιοι που τουλάχιστον κάποια από εσά, αν όχι όλοι, ας πούμε, έχετε προστρέξει. Αςούμε, έτσι. Λοιπόν, ε, αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι ε, εκεί δίπλα σας, κάποια χιλιόμετρα από σας, ας πούμε, αλλά δεν, δεν έχει σημασία αν είναι λίγα ή πολλά. Αυτό είναι η αστική η αστικη απάτη τη απόσταση, τη απόστασης, της περιχαράκωσης. Ότι εμένα δεν με αγγίζει γιατί είμαι εδώ, δεν είμαι στην Αφρική, δεν είμαι στη, ε, στη Μυτιλίνη, Α πούμε. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, εγώ εδώ, εγώ θα αγωνιστώ εδώ, στη δικιά μου τοπικότητα. Άμα έχω και μια έπαυλη, θα αγωνιστώ στην έπαυλη μου, α πούμε. Αν είμαι στη, στον Καναδά, ας πούμε, θα είμαι ένας ωραίος ο Καναδός ελευθεριακός, ας πούμε. Γιατί να τρέχω τέλος στο καράτεπέ, ας πούμε. Λοιπόν, ε, η, η γημιά βρίσκεται και εδώ πέρα, πούμε, έτσι. Το πώς δηλαδή, λίγο πιο πέρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κλειδαμπαρωμένοι ε, και π.χ. πούμε, δεν τους δίνουν φαΐ, έτσι. εδώ και κάποιο καιρό, αν δεν έχουν... Ε, Χαρτί νόμιμο, αν δεν έχουν πάρει χαρτί, α πούμε, πλέον δεν του δίνουν ούτε σε έτσι, Για, για παράδειγμα, παίρνω το πιο πρόσφατο παράδειγμα, α πούμε. Λοιπόν, ε, παραδίπλα έξω από το σύρμα. Αν δεν, δεν προλάβουν να φτάσουν για να του βάλουν στο σύρμα, πούμε, έτσι, τους πούμε, του πνίγουν μέσα στη, στη θάλασσα. Ας πούμε, λίγο πιο πέρα, έτσι. Λοιπόν, και εμεί εδώ, σαν ελευθεριακό κίνημα, α πούμε, μπορούμε και συνεχίζουμε τη ζωή μα. Έτσι. Τρώμε, κοιμόμαστε, συζητάμε, κάνουμε τι διαδικασίε μα, ξέρω εγώ, ότι ο προσωπικό μα βίο, α πούμε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό είναι μια γύμνια. Οκ. Okay. Δηλαδή την ώρα που έχει, το, το γυμνό στο δίπλα και εσύ είσαι εδώ και είσαι άνετο, πούμε, έτσι, σαν να μην τρέχει. Τι, το ξέρει, το ξέρει, τι γίνεται εκεί πέρα. Το ξέρει τι γίνεται δίπλα σου, Και συνεχίζει τη ζωή σαν να μην τρέχει τίποτα. Ναι, λες θα κάνουμε επανάσταση, ήμασταν αρχή αλλά θα γίνει κάποτε, α δηλαδή, όταν θα είναι έτοιμη η κοινωνία και τρέχα γύρευε. Έτσι, μέχρι τότε, τι λέμε, λέμε ότι θα κάνουμε μια επανάσταση. Αλλά το, το, τον άλλο το τον σκοτώνει σήμερα. Τον άλλο τον αφήνει να πεθαίνει επί πίνα σήμερα. Και είναι δίπλα, παραδίπλα. Λοιπόν, αυτό είναι μια γύμνια. Και δικιά μας γύμνια, ε, ε, η, δικ, η δικιά μας γύμνια, έτσι, ε, μπροστά, ας πούμε, στο, στο πάσχον σώμα. Πούμε, δίπλα στο πάσχον σώμα. Έτσι δηλαδή, Χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, γιατί δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι ο καλός, ας πούμε, και οι άλλοι κακοί. Αυτό θα ήταν... Ε, ε, ε, ε, Καμία σχέση α. πούμε, έτσι. Τα, ε, τα όρια είναι συλλογικά. Ό,τι δεν έχουμε καταφέρει α πούμε όλοι μαζί δεν το έχουμε καταφέρει. Ό,τι έχει καταφέρει ο καπιταλισμός μέχρι σήμερα, έτσι, με, με μια παιδική αθότητα δηλαδή ο καπιταλισμό μα λέει ήθελα και μπόρεσα και το έκανα. Να, να δεις. Ε, και εμείς αντίστοιχα πούμε, με μια, μια παιδική αθότητα λέμε πώς εδώ μπορέσαμε, έτσι. Και γι' αυτό γίνανε τα πράγματα όπως γίνανε. Θέλουμε να μπορέσουμε κι αλλιώς. Αν θέλουμε, θα μπορέσουμε. Τώρα, προς τα εκεί που το πήγες, με βγαίνει και εμένα στο δεύτερο, σε ένα άλλο παιδότη που ήθελα να συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Ε, ότι την ίδια στιγμή του δεν είναι ότι και στον Καναδά ή οπουδήποτε αλλού, δεν υπάρχουν εκεί πέρα αγώνες που πρέπει να δοθούν εδώ και τώρα. Και ότι αυτός ο κατακαιρματισμός ε, βρίσκεται και εκεί, δηλαδή στο ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πράγμα. Η, η έμφυλη βία, οι βιασμοί είναι ένα άλλο πράγμα. Η εμφυλη βια οι βιασμοι ειναι ενα αλλο πραγμα η αστυνομία στα πανεπιστήμια είναι, είναι αυτά τα βλέπουν σαν διαφορετικούς αγώνες, σαν διαφορετικά μέτωπα. Και αυτό, επίσης, μας ε, κατακερματίζει, Μας κάνει να, σκε... να αισθανόμαστε συνεχώς μια ασυνέχεια. Ε, και την ίδια στιγμή δεν έχουμε ακόμα, όπως είπες πριν, αυτό ψηφιοποιηθεί πλήρως, ώστε να μπορούμε να βρισκόμαστε παντού. Μου είναι πολύ καθαρό ότι πρέπει να το υπερβούμε. Δεν μου είναι τόσο καθαρό το πώς μπορούμε. Να, είναι ακριβώς... Από την τοπικότητά μας και από τους ε, αγώνες το εδώ και τώρα μας, εκεί που έχουμε στήσει τη ζωούλα μας, τέλος, Είναι ακριβώς έτσι όπως λες. Έτσι. Ε, εντάξει, κύριε, τον Καναδά το, το χρησιμοποίησα τελείως συμβατικά με την έννοια του Βορά, ρε, παιδί μου, έτσι. Ε, ωστόσο, στον Καναδά, για παράδειγμα, υπάρχει και μία, ένα εγχείρημα σχετικά νέο η Κασκάντια, νομίζω έτσι λέγεται, ε, Ιθαγενικό εγχείρημα, αλλά όχι μόνο ελευθεριακό, ηθαγενικό α πούμε, ε, αυτοδιεύθυνση ε, ε, στη γη, υπεράσπιση του δάσου κτλ. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Οκή, δεν, δεν, δεν θέλω να πω ότι όποιος είναι στον Καναδά α πούμε είναι καβατζώτικο ή μα κοροϊδεύει. Καμία <laughs> σχέση. Εντάξει, ήταν συμβατικό για να, για να γίνω κατανοητό, α πούμε. Έτσι. Ε, ωστόσο. Τίθεται το, το, το, το ζήτημα, ρε παιδί μου, έτσι, νομίζω το έθιξα κιόλα μιλώντα ε, ε, του, του συνομοσπονδισμού πάνω στην ανάγκη. Έτσι, του, δηλαδή της, του, του πόσο καθοριστικό είναι η παρουσία στη μεθόριο έτσι, και η, η, η συλλογική, και όταν λέμε συλλογική, δεν εννοώ α πούμε τη ομάδα μου, τη τοπική ομάδα μου. Παγκόσμια, έτσι. Ε, η συλλογική ε, αντίληψη, η συναπόφαση, η δέσμευση, ας πούμε, πάνω στην, ε, στην ανάγκη, στο πώς ανταποκρινόμαστε ε, στην κάθε ανάγκη, σε όλες τις, ε, τις ανάγκες. Ε, δεν, είναι, δεν είναι όλες τις παντού, όλες, όλες, σε, όλες, σε όλα τα παιδιά οι σύνθηκες ίδιες, ας πούμε, έτσι. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι πρέπει να αφήσουμε απ' έξω Αλλά σημαίνει ας πούμε, ότι πρέπει να, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ας πούμε, να, να σταθμίζουμε τις ανάγκες από κοινού ε, ούτω ώστε ας πούμε, να, να μπορούμε να, να είμαστε ας πούμε, διαρκώς παντού έτσι, Αλλά και πιο ισχυροί εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη ε, Αυτό απαιτεί μια... Ε, αναβάθμιση σε επίπεδο νοοτροπίας και σε επίπεδο οργάνωσης πούμε, έτσι, μια οργανωσιακή ε, αναβάθμιση Α, να το πω απλά ας πούμε, εγώ δεν συμφωνώ ας πούμε, στο σκέψου παγκόσμια δράση τοπικά θεωρώ ότι αυτό, αυτή η έννοια έτσι, αυτή η φράση είναι προϊόν ακριβώς της εποχής της αποσύνθεσης ήρθε γύρω στη δεκαετία του 90 ας πούμε, ακριβώς τότε ας πούμε, που η κοινωνική αποσύνθεση ενσωματώθηκε στο κοινωνικό κίνημα με τη μορφή της αυτοπεριχαράκωσης, της αυτοτέλειας, και του τοπικισμού. Και ταυτόχρονα, εποχή που άφησε ο εναλλακτισμός. Έγινε έτσι μια στήμιξη αριστερά ας πούμε, και αντιεξουσία, που γέννησε και τέτοια τάσει, εναλλακτισμού. Λοιπόν... Ε, δεν, δεν είναι δυνατόν να σκέφτεσαι αλλιώς και να πράττεις αλλιώς. Αν σκέφτεσαι παγκόσμια, πρέπει να πράξεις παγκόσμια. Για να μπορείς να σκεφτείς παγκόσμια, πρέπει να, μπορείς να, πράξεις, πρέπει να πράξεις παγκόσμια. Έτσι. Αυτό κάνανε οι σύντροφοι, οι οποίοι ας πούμε, ε, το 2015 ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη της, ε, της επανάστασης στη, στη Ροζάβα. Έτσι. Ε, ε, το, το ότι προσέτρεξαν εκεί δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανάγκε και εδώ πέρα. Δεν σημαίνει πούμε, ότι όλα τα ζητήματα, το μεταναστευτικό, το, οι γυναίκε κλπ. Όλα τα, όλα τα πάντα έτσι δεν υπάρχουν και εδώ στον ελλαδικό χώρο, στη βόρεια Ευρώπη, έτσι μέχρι και στη Σκανδιναβία, ξέρω και τα Σαφώ και υπάρχουν. Ε. Σαφώ δεν είπαμε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τελώ κάποιου τόπου για να μαζευτούμε όλοι σε ένα σημείο. Okay. Ε, ε, ωστόσο, α πούμε ε, για να χτίσουμε έναν κόσμο ισότητα. Έτσι, και αλληλέγγυας ελευθερία, ελευθερίας για όλους, ας πούμε, ε, χρειάζεται να αρχίσει να κυλάει, ε, να κυλάει αναμεταξύ μα η, η ενσυναίσθηση, αλλά και η συνεννόηση, δηλαδή με πρακτικούς όρους και οργάνωση, ας πούμε, ε, τί, του, του πού είναι αναγκαίο τι. Α, δηλαδή, πού χρειάζεται να πάει ο κόσμος και τι χρειάζεται να κάνει σήμερα. Τι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερο, τι λίγο-λιγότερο, τι κάθε μέρα, τι μια φορά στο τόσο, κτλ. Συντροφέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, έχεις χρόνο βασικά, πώ είμαστε ε, α, Άμα δεν αρχίσουνε αρχίσουν ε, στις κλωτσιές, ένα δεκάλεπτο το έχω. Ε, παιδί μου, άρχισε ουσιαστικά ε, η νέα σεζόν 2022, ήδη με μια εξηγέση. Συγγνώμη, ε, δεν σε άκουσα. Ήδη έχει αρχίσει, λέω, το 22. Ε, ναι. Με μια εξέγερση. Μια εξέγερση. Να θα πω εγώ, ε, στο Καζακστάν. Ναι. Ε, και θέλω να σας ρωτήσω τώρα ένα αλόκληρο, μια αλόκληρη σκέψη, αλλά για να το κάνω λίγο πιο σύντομο με αφορμή αυτή την εξαγερρήση την πρόσφατη και η οποία γενικά ταρακούνησε συντέμελα, αν όχι όλη την χώρα τουλάχιστον το κομμάτι το αστικό στο οποίο ουσιαστικά πήρε αυτή τη μορφή που είδαμε ναι. ε, και συγχρόνως άφησε παλιρά και άφησε όλο το υπόλοιπο κόσμο ε, ναι. και, λοιπόν, στον τούχο, σε μεγάλο βαθμό, ε, Και ήθελα να σε ρωτήσω, άμα θεωρήσω ότι μπορεί να υπάρξει ή άμα είμαστε στα όρια να υπάρχει ήδη ένα σημείο που το χάσμα μεταξύ της πολεμικής ετοιμότητας και μεταξύ του Απουλού Προλεταριάτου και του σύγχρονου στρατού και της αντικοποιημένης αστυνομίας που δεν θα μπορεί να αναστραφείωστε οι ένοπλοι πάλι να είναι όντω ο τρόπος που μπορούμε να ρίξουμε τη διάθερη εξουσία. Δηλαδή, με γιατί λόγια, μπορεί να φτάσει στο σημείο που η υπεροπλία και οι τεχνολογίες ελέγχου και παρακολούθησης του πλήθους να φτάσει ναι. στο σημείο να μην επιτρέπουν τελικά το τελευταίο ανάγχωμα ουσιαστικά της ένοπλης πάλι που έχουμε. Το τελευταίο και ουσιαστικότερο ώστε να φέρουμε κοντά των πάντων το δικό μας σκεπτικό και τη δική μας προσπάθεια της εξουσίας και για μια μιανες πραγματικότητας. Κατάλαβες πώς εννοώ. Ναι. Ε, ναι, μ' αρέσει πολύ η περιγραφή σου, ε, η γλώσσα που χρησιμοποιείς. Ωστόσο, η απάντησή μου είναι όχι. Έτσι, ε, νομίζω... Ε, α... Έτσι, βλέ βλέπω ε, πίσω από αυτό που περιγράψα από το, απ το ερώτημα στο οποίο καταλήγεις ε, μία τεχνοφοβία πούμε, η οποία έχει γίνει κλασική ε, για μεγάλο κομμάτι του αντιεξουαστικού χώρου ένα δέος ας πούμε έτσι, ε, απέναντι στην ε, τεχνοκυριαρχία ε, αυτό το οποίο χάνουμε συνήθως συχνά μάλλον Κάποιε αναλύσει, κάποιε σκοπιέ, αυτό που χάνουν συνήθω είναι την, το ποιο βρίσκεται από πίσω, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι το υποκείμενο. Το υποκείμενο δεν είναι η μηχανή, να το πω έτσι πολύ απλά, το υποκείμενο είναι πάντα άνθρωποι, είναι ταξικέ σχέσει. Τα, όταν λέω ταξικέ σχέσει, μιλάω με την ευρεία έννοια πούμε, των διευθυντών-διευθυνόμενων, εξουσιαστών-εξουσιαζόμενων, εκμεταλλευτών-εκμεταλλευόμενων, όχι μόνο με την στενή έννοια τη μισθωτής σχέσης, ας πούμε, έτσι, και τη εργατική πάλι. Λοιπόν, είναι ταξικές σχέσεις, έτσι, είναι ταξικά υποκείμενα, δεν είναι οι μηχανές. Οι μηχανές ε, μεσολαβούν. Αυτή είναι η πρώτη σημείωση μου. Λοιπόν, ε, ε, και η, η, η μεσολάβηση των μηχανών έτσι, στον πόλεμο δείχνει ακριβώς, ε, ε, ε, είναι μία μορφή ισχύω, αλλά μία μορφή ισχύος που ακριβώς δείχνει την αδυναμία, τον φόβο ασύματων που βρίσκονται από πίσω. Ε, η απόσταση εκφράζει ένα φόβο. Και πάμε, οπότε πάμε κατευθείαν στην πραγματικότητα, στην ιστορική πραγματικότητα, στην τρέωξα πραγματικότητα. Λοιπόν, η έσχατη μορφή ε, πάλις όχι μόνο δεν έχει καθεί, αλλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία ε, δύο χρόνια, έτσι, έχει αποδειχθεί ας πούμε, ότι είναι ε, πανίσχυρη. Και είναι, ας πούμε, η αντίσταση του Αντάρτικου Βουνού ε, στις ζώνες με τίγιας πούμε στο ε, Νότιο Κουρδιστάν στο λεγόμενο Βασούρ ε, ε, όταν ε, έγινε ε, ε, εδώ και αρκετά χρόνια η, ο, ο πυρήνας ας πούμε, του, του, του, του Κουρδικού Αντάρτικου στα, στο Κεντήλα πούμε, και στο Γκάρε στο χώριο, χώριο Ιράκ, ε, πολιορκείται με διάφορους τρόπους, ας πούμε, από το ντουρκικό ε, στρατό, ε, από τον τουρκικό μιλταρισμό. Λοιπόν, ε, υπήρχε, δηλαδή, το, το ζόρι, ας πούμε, ε, διαρκεί αρκετά χρόνια. Ε, η πολιορκία, ας πούμε, που έχει συνέπειες ως προς την επιβίωση του δηλαδή, ανταρκού, διαρκεί πολλά χρόνια, ε, και από στεριά και από αέρα. Ε, πριν δύο χρόνια, ας πούμε, ξεκίνησε... Ε, μία επιχείρηση ας πούμε, επιχείρηση εχμής, ας πούμε, σε μία περιοχή των ζωνών άμυνας Μεντήγια, ζώνη άμυνας Μεντήγια ας πούμε, είναι η, ε, ο, ο, μία οχυρωμένη ε, ε, βουνογραμμία να το πούμε έτσι, οχυρωμένη από τα αντάρτικο, ε, σπηλιές ας πούμε. Λοιπόν, ε, ήταν η μάχη του, της Στυχεφτανίν. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε, ας πούμε, που ήταν, ρε παιδί, με τον ντου, δηλαδή, του, της Τούρκης Απικίου εν, ενάντια στον πυρήνα του, του Αντάρτικου. Όταν ξεκίνησε αυτή η μάχη, όλοι ξέρανε, όσοι ξέρουν, δηλαδή, τι, τι, τι ήταν αυτό, τι είναι εκεί πέρα, τι υπάρχει εκεί πέρα εδώ και κάποιες δεκαετίες, έτσι το τι είναι το αντάρκτικο βουνό ας πούμε, ποια είναι η σχέση του με το επαναστατικό κίνημα μέσα στην Τουρκία με το τι έχει γίνει στη Βόρεια Σίδρια κτλ λοιπόν τέλος πάνω, καταλαβαίναμε ότι αυτή η μάχη θα κρίνει ε, το, θα κρίνει κάτι πολύ κρίσιμο για την ιστορία της επαναστατικής, για τη συνέχεια της επαναστατικής πάλης από εδώ και πέρα Έτσι, το αν μπορεί να υπάρχει αντάρτικο ή όχι πλέον λοιπόν, και τη μάχη την κερδίσαμε το, ε�� ο πρώτος πολιτισμός είναι πολύ γενικός δεν είναι, δεν είναι δικό τον... Δεν είναι δικός μας ο τίτλος. Άλλοι, ε, άλλοι θυσιάστηκαν εκεί, <DKTO> άλλοι πάντων, ωστόσο κερδίθηκε, ας πούμε, για την ενέργεια, την ας πούμε, του κοινωνικού κινήματος. Ο ο μιλιταρισμό. σύγχρονος Λύγησε. Δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Έτσι. Τίποτα. Δεν κατάφερε να πάρει απολύτως τίποτα. Έφυγε με απόλυες. Και μάλιστα με απόλυες ε, όταν δηλαδή επιχείρησε να πάρει έδαφος, έτσι, να καταλάβει έδαφος, να ξεριζώσει το αντάρτικο, έφυγε ας πούμε, με απόλυες οι οποίες είναι ιστορικά ε, πρωτόγνωρες για αντιπαράθεση αντάρτικου με τακτικό, απεικαιοκρατικό ε, στρατό ενώ μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες το αντάρτικο πούμε, θυσίαζε πολλαπλάσιες δυνάμεις σε σχέση ας πούμε, με αυτές που είχαν ο Αφέντη, να το πούμε έτσι, οι μισθοφόροι του αφέντη. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή και σε αυτό το σημείο. Πούμε, δηλαδή οι απώλειες πούμε, του... του Τούρκου στρατιού των μισθοφόρων είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με τις απώλειες πούμε, των ανταρτών. Και το ίδιο αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε το προηγούμενο... Ε, το προηγούμενο καλοκαίρι από τον Απρίλιο ας πούμε του 21 ε, μέχρι ε, το τέλος ας πούμε του καλοκαίριου μέχρι το ε, Σεπτέμβριο όπου έγινε ολοκληρωτική επίθεση του 22 και το όλη αυτή την περιοχή που λέγεται ζώνες άμυνας πούμε, Δηλαδή σε όλα τα σύνορα ας πούμε μεταξύ Ιράκ και ε, Τουρκίας τα οποία τα κρατάει ας πούμε το το ΠΕΚΕΚΕ. Λοιπόν, και πάλι, ας πούμε, ε, το, η, η επίθεση πούμε, του αποκειοκρατικού μιλταρισμού δεν κατάφερε να, να πάρει τίποτα. Ας πούμε, λίγησε με ε, τεράστιες ε, απώλειες. Άρα, ε, έχουμε ήδη αυτούς, ναι. ένα πολύ άμεσο παράδειγμα και δεν είναι ένα σπασματικό έτσι, με, μεμονωμένο μονομενο παράδειγμα, είναι εξαίρεση με την έννοια, πούμε, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά τέτοιου είδους εδάφη ε, σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, ε, ακόμα δηλαδή η, το Κουρδικό Αντάρτικο είναι μία μήτρα, ας πούμε, για όλο το επαναστατικό κίνημα στον κόσμο. Ε, μία από ε, ε, Ωστόσο, είναι και, χαρακτηρι... είναι και χαρακτηριστικό της εποχής, το τι έγινε εκεί, του συσχετισμού, δηλαδή, στην τη του πολιτισμού, του καθαλιστικού πολιτισμού, α πούμε, του συσχετισμού ταξική ισχύω, ε, αλλά ε, είναι και καθοριστικό σε σχέση και με το μέλλον. Οκ. Okay. Ε, περάσαμε, χωρίς... ε, ενώ, ενώ το καταλάβανε ελάχιστοι, από το κίνημα, το κοινωνικό κίνημα και το ελευθεριακό κίνημα παγκοσμίω, έτσι συνέβη. Α πούμε ότι περάσαμε ε, μια, ένα τεστ, ας πούμε, μια δοκιμασία έτσι, η οποία ήταν ε, ε, τεράστια. Ε, δοκιμασία ζωή και θανάτου ας πούμε, για τα κινήματα για τεράστιο χρόνο, για τεράστιο ε, διάστημα. Τώρα βέβαια θα μου πει, εντάξει, okay, το βουνό και οι σπλιές, έτσι. Αυτό σου λέω, σχέσαι, παιδί, στο βουνό, το βουνό, το είναι το Βελόν μας, για ε, ε, παιδί, ναι. Ναι. Ε, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι το έχω, το, το έχω γράψει, ας πούμε, και στο... Α, νομίζω το έχω θίξει, ας πούμε, και την Κροσούια για τον αντιμιλιταρισμό και τον επαναστατικό ε, Αλλά όχι, δεν το έχω αναλύσει. Έτσι, ε, σαφώς αςούμε, όποτε έχει γίνει απόπειρα εδαφτικοποίησης ενός επαναστατικού εγχειρήματο μέσα σε, στο αστικό τοπίο, μέσα στην ε, Καπιταλιστική Μητρόπολη δεν έχει καταφέρει να επιβιώσει για πολύ ας το, το ίδιο συνέβη και στο Κουρδιστάν ας πούμε το 2015 ε, την ίδια στιγμή που ε, απλωνόταν ο στη βόρεια Συρία που ξεκινούσε να, να παίρνει το έδαφος, από το, να, να αποθεί το Ισλαμικό κράτος, την ίδια στιγμή έγινε το εγχείρημα της ε, ε, δημοκρατικής αυτονομίας, δημοκρατικής αυτοδιοίκησης, της σινοριακής ε, κουρδικές πόλεις μέσα στην Τουρκία, εντάξει, όπου έγινε η στοπέδωση Ισοπέδωθηκε το κίνημα. Ε, ε, σαφώς, μέχρι σήμερα δεν έχει κρατηθεί, ας, με αστικός χώρος, ε, για μεγάλο διάστημα. Ε, α, ε, χωρίς να πέσει το κεφάλι του αφέντη έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό Αυτό το, το, το είχα σημειώσει έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που θα, ε, θα βγεις στην πόλη εντάξει, ε, Δεν έχει πίσω δρόμο Ή θα φτάσεις μέχρι, το, μέχρι τα ανάκτορα Τα όποια ανάκτορα Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό εντάξει. Ή κάποια στιγμή θα πρέπει να, να μαζευτεί πάλι έτσι. Να, ναι, να μαζευτεί δεν είναι, να συντηρητικοποιηθείς, ας πούμε. Να, να αφήσει τον δρόμο, ρε, μου. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν, είναι, δεν, δεν, δεν έχει νόημα να επιβάλλουμε στρατηγισμούς, τακτικισμούς πάνω στην εξέγερση. Δεν το λέω μαθητή ημέρα. Σε καμία περίπτωση, εμείς καμία περίπτωση, δεν θέλω να υποτιμήσω τη, την, την εξέγερση. Θα φτεί, πούμε, έτσι. Λοιπόν, η, η, η εξέγερση είναι το, η στιγμή που, που διαμορφώνεται το μαζικό κινήμα η ξέγερση του μαζί Είναι η συνέγερση των μαζών, α πούμε. Ωστόσο, έτσι, ακόμα, ακόμα και σε αυτές τις στιγμές, νομίζω, ας πούμε, ότι η ασφασία οποία περιγραφείς δεν έχει να κάνει με τους όρους, <συλίδια> <συλίδια> με, με συσχετισμούς ισχύως πάνω σε, σε τεχνικές ανισομετρίες, έτσι, αλλά έχει να κάνει με την ανετιμότητα. Ε, του, των αγωνιζόμενων υποκειμένων. Ε, και γι' αυτό, ας πούμε, όπως σημείωσαμε κάποια παραδείγματα, ε, υπάρχουν διαφορετικές εξελίξεις. Εκεί που υπάρχει κίνημα το οποίο έχει ήδη ε, αντάρτικο ή έχει ήδη βάσει στήριξης, ας πούμε, σε παναστατικούς, ε, σε επαναστατικά προγράμματα, ας πούμε, να το πω έτσι λίγο γενικά, και είναι τελείως διαφορετικό όταν ε, ε, βγαίνουμε, ας πούμε, ειδικινή ε, ε, στον δρόμο. Ε, πάντως σίγουρα, ε, έτσι, ε, το θέμα της σχέσης ε, πόλης, πόλης και υπαίθρου, okay, ε, αυτό το είχα τίξει. Έχω κάνει κάποια σχόλια σε αυτό, στο, στην Προσουρίτσα, για τον αντιμιλταρισμό, ε, ότι σαφώς δεν, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να, να με και να αντέξει ε, το επαναστατικό κίνημα α πούμε περιχαρακομένο μέσα στο αστικό πεδίο. Ε, ενώ, ενώ, ενώ υπάρχει ακόμα ο καπιταλισμό, ενώ υπάρχει ακόμα το κράτο. Δηλαδή σε ε, το που λένε διαδική εξουσία με κάποιον αριστερή. Ε, και νομίζω α ότι ε, ε, αυτό. Ε, αυτός ο συσχετισμό ε, ήταν και μια δυναμία και τη ε, επανάσταση στην Ισπανία, η αυτοπεριχαράκωση δηλαδή του κινήματο, ε, στο έδαφο, κυρίω στι πόλεις αλλά και στην ε, ε, εκεί που ήταν οργανωμένος ο κοινωνικός βίος και ο, ο, ο πολιτικό οικονομικό βίοω, α πούμε, το πούμε έτσι. Ε, εντάξει, δεν, δεν έχει νόημα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν. Δεν έχει νόημα να κάνουμε κριτική στο παρελθόν, α πούμε. Είναι α, το, το να, να δούμε τι αδυναμίε, τα όρια του παρελθόντος Έχει ένα νόημα ε, αν θέλουμε να πάρουμε κάποιε ιδέε για το αν, τι μπορούμε να αλλάξουμε σήμερα, αν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ε, δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι α, θα έπρεπε να αυτό. Αν κάνει αυτό, καμία αρχήση. Ωστόσο ήταν μια βασική αδυναμία πούμε. δηλαδή όταν ξεκινήθαν, ξεκίνησε ο Φράγκο από την ε, Αφρική έτσι το, το κίνημά του μέσα στην Ισπανία το, το, το φασιστικό κίνημα μέσα στην, στην Ισπανία ήταν ανίσχυρο. Θα μπορούσαν να τους είχαν ε, θεωρητικά έτσι, υποθετικά. Αν υπήρχε δηλαδή ένα πολιτικό υποκείμενο ε, ασυλλογικό ισχυρό συλλογικό υποκείμενο ας πούμε ε, η να ελιχθεί πάνω στην, στο εδαφός να συγκροτήσει δηλαδή εγκαίρως ε, στρατιωτικά σώματα κοινωνικοστρατιωτικά σώματα εγκαίρως όμως και, και να είναι ευέλικτα θα τους είχαν κατατροπώσει ας πούμε σε λάξη το χρόνο τους ε, φασίστες και α, α, αντίστοιχη αδυναμία αφού ε, ε, υπήρχε και στη γερμανική επανάσταση έτσι, ε, ε, δηλαδή τα... Οι, οι εξεγέρσεις ας πούμε, παραμείνανε, τα, τα εξεγερσιακά κύματα παρέμεναν εγκλωβισμένα, ας πούμε, μέσα στο αστικό πεδίο. Φυσολογικό ε, ήτανε, γιατί ήτανε εξεγέρσεις στρατιωτών, ας πούμε, έτσι, ήτανε, η Επανάτσα Γερμανία ήτανε κίνημα στρατιωτών και, και εργατών. Δεν ήταν αγροτικό κίνημα, ας πούμε, καθόλου, διόλου. Ε, δεν υπήρχε συμμετοχή της υπέθρου, ας πούμε, έτσι. ωστόσο. Ε, ήταν κατακερματισμένο, δηλαδή και εντοπισμένο και κατακαιρματισμένο. Ε, σποραδικές μάχες στις οποίες ας πούμε, το κράτος μπορούσε να, να έχει την, να συγκεντρώνει την υπεροπλία, ας πούμε, να έχει βολικές, κτλ. Και, ε, και, ε, και Και από αυτούς τη σκοπιά πάλι ε, έρχεται ας πούμε, το είναι. Έχει ένα ιδιαίτερο νόημα η πρόταση του συνομοσπονδισμού, του, του της, της οργανικής ενότητας των κινημάτων σε, σε όλες τις κλίμακες, σε όλες τις σφαίρες, πλανητικά. Να μην αφήσουμε κανέναν να εγκλωβιστεί, να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του, να μην αφήσουμε κανέναν χωρίς διέξοδο, να μην αφήσουμε κανένα σημείο αντιπαράθεσης ανίσχυρο. Εντάξει, είναι λίγο ιδεαλιστικά, έτσι όπως τα λέω τώρα, σε αφηρημένε έννοιες, αλλά ε, έτσι ξεκινάμε ας πούμε. Ιδέες οι οποίες συγκεκριμενοποιούν, συγκεκριμενοποιούνται μέσα στην, στην πορεία. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Να κλείσουμε ναι. τώρα? Ε, ναι. Ναι. Κοίτα, αν, ε, αν υπάρχουν συντρόφοι, συντρόφοι, ας πούμε, που έχουν, ρε παιδί μου, και σχόλια, έτσι, θέλουν να κάνουν τοποθετήσει, ε, Εγώ με πολύ ενδιαφέρον θα ήθελα να τις ε, να ακούσω Δηλαδή, γράψτε κιόλας, έτσι, άμα θέλετε, γράψτε και θα είμαστε σε επικοινωνία, ας πούμε, με τους συντρόφους από την κατάληψη για να ε, για να συζητήσουμε έτσι, Δηλαδή, okay, η εκδήλωση αυτή Ολοκληρώνεται τώρα. Ο διάλογος δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ άσομα. Θα, θα ολοκληρωθεί, όπως είπε η Οργάνωση Παναθητικής Αυτοάμυνας, όταν... Ε, ε, όχι, εγώ το είχα πει αυτό, θα, στον πρώτο απολογισμό μου, μετά τα γεγονότα του 19. Τέλος πάντων, ε, ότι ο απολογισμός θα ολοκληρωθεί ε, όταν πλέον θα έχει επιτευχθεί ο στόχος. Η πλατιά ένοπλη η κοινωνική αυτοάμυνα. Έχεις και καλή παρέα εκεί πέρα. Ναι. Εσύ, <laughs> ναι, ήταν καλή συνάντηση. Ναι. Ήταν καλή συνάντηση. Ελπίζω να μην κρατήσει πολύ. Ελπίζω, Έτσι, ας. ελπίζω να φύγουν σύντομα οι δύο σύντροφοι. Ναι. <laughs> και εσύ. Και εσύ. Έτσι, ναι. Το, για τον Νίκο, τον Μαζιώτη και τον Νίκο Μοντίνα. Ναι. Είσαι ναι. μαζί στο ίδιο κελί. Ναι. Ναι, είναι. Υπάρχει ένα ιστορικό νήμα. Ναι, είναι ευχάριστο. Κοιτάξτε, η... εγώ ανακάλυψα, πούμε, θα πω μόνο αυτό από, την, ε, από τον ιστορικό απολογισμό μου, να το πω έτσι. Ε, υπήρξα και εγώ κάποτε, ας πούμε, ατομικιστής, έναν αρχικός ατομικιστής, επειδή δε μου. Δεν έχω το χρόνο τώρα να πω λεπτομέρειες. Ε, ανακάλυψα, πούμε, την κοινότητα μέσα στη φυλακή, το 2011. Λοιπόν, το κοινοτικό βίο, να το πω έτσι. Ε, ήταν η, η ευχάριστική διδακτική πτυχία πούμε, της εμπειρία στη φυλακή ε, και έκτοτε αποφάσισα ότι θέλω να μην ξαναζήσω χωρίς αυτό, έξω από αυτό. Ας πούμε. Δεν έχει σημασία αν το κατάφερα και πώς το, το κατάφερα, αλλά είναι σημαντικό αυτό. Ναι, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και την υπομονή σας και το επαναλαμβάνω έτσι, όποιος έχει όρεξη συνεχίζουμε το διάλογο και συνεχίζουμε και στον αγώνα.